Δεν έχω πατρίδα, δεν έχω πίστη, δεν έχω λαό, δεν έχω μέλος. Είμαι αθώς. Μόνος οι δεν έχουν, είναι αθώοι. Μόνο οι παρίε δεν έχουν τίποτα. Ο παρίας γεννήθηκε για να ξαναπεθάνει. Ο παρίας δεν είναι άτομο, είναι φαινόμενο. Είναι ατύχηρος, Άτι... μόνος, ασήμενος. Τρελός, παιδί, ηλίθιος, αδεχθή, γυναίκα, ρεζάκια, συζητιά, σκηλιά, δέσποτ, τελευταίος μου τελευταίος, από το κάτω, για τους κάτω. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι... Δοκιμάζουμε το άλλο. Είστε συντονισμένοι στο of Reboot και ακούτε την εκπομπή Παρίας η οποία γίνονται πυρετώδεις διεργασίες ε, για να βγούμε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ε, το χαμηλώνουμε μάλλον. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ε, ξεκινάει η εκπομπή Παρίας ζωντανά, ολοζόντα από ό,τι καταλαβαίνετε και αυτή την Παρασκευή. Βρισκόμαστε στο σωτήριο ετο 2026. Πολλά πράγματα συμβαίνουν στην ανθρωπότητα, στη ράχη, στον νόμο αυτού του πλανήτη που ονομάζεται Γη, σε αυτή τη μπλε φούσκα που εωρείται στο διάστημα και γίνονται τρομερά πράγματα. Εμείς εδώ έχουμε έρθει να κάνουμε μια παρουσίαση ενό ενός βιβλίου, ενός βιβλίου που δεν θα το βρείτε στα ράφια των βιβλιοπωλίων και αυτό έχει μια σημασία για τη σημερινή εκπομπή. Ε, σήμερα το βιβλίο μας ε, έχει μία ιδιαίτερη σημασία. Γιατί, γιατί νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ε, εκδόθηκε πριν από 30 χρόνια. Ε, 40 40 Σαράντα χρόνια. Λοιπόν, καλεσμένο για αυτό το βιβλίο αγαπητοί αδέλφοι αλίτες πουλιά ε, είναι ο Αργύρης Αργιεάδης, ο οποίος είναι και μεταφραστής αυτού του βιβλίου Μαζί μας έχουμε τον συμπαραγωγό Φάνη ο οποίος είναι εδώ για να κρατήσει τουλάχιστον τα προσχήματα τα δικά μου Καλησπέρα ε, <laughs> Και <laughs> ε, το βιβλίο ονομάζεται Ανθρωπολογία και Αναρχισμός και είναι του Χάρολτ Συγνώμη Μπαρκλέη Καλησπέρα Αργύρη Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Χαρά μας, είναι δεύτερη φορά που μιλάμε Είχαμε κάνει μαζί μια θεματική πριν από κάποιους μήνες για τα γεγονότα στο Seattle το 1999 πριν yeah. και μετά και όποιος θέλει μπορεί να τη βρει φυσικά στο αρχείο που διατηρεί ο Παρίας σε όλα αυτά τα μέσα από εκεί και πέρα, σήμερα ο Αργύρης ε, θα μας ε, πει, θα μας βοηθήσει μάλλον να μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο ζήτημα. Για ένα ζήτημα το οποίο έτσι έχω και μια προσωπική, ε, είναι προσωπική χάρα μου που βρήκα τον άνθρωπο να με βοηθήσει σε αυτήν την θεματική. Γιατί είχε πέσει στα χέρια μου πριν από δέκα χρόνια περίπου. Πότε εκδόθηκε στην Ελλάδα? Ε, τέτοια εποχή πριν από δέκα χρόνια. Πριν από δέκα χρόνια περίπου. Δηλαδή είναι ιστορικά. Και το Σεπτέμβρη, ε, στην ουσία του 2026, για τα 40 χρόνια από τότε που ε, μεταφράστηκε, έγινε λένε, ε, ε, ε, η έκδοσή του την, ε, στην Αγγλία. Ε, πολύ ωραία. Και από τότε που είχε πέσει τα χέρια μου, μας είχε φανεί έτσι με άλλους ανθρώπους τότε εκεί στο πάντιο ότι είχε τρομερό ενδιαφέρον. Ε, Κάποια πράγματα που διαβάζαμε και βλέπαμε, πω τελικά το σύνολο τη ύπαρξη ανθρωπότητα σε, σε αυτόν τον πλανήτη δεν είχε τη δομή που σκεφτόμαστε, που έχουμε μάθει από σήμερα. Είχε μια άλλη δομή, οι άτυπε κοινωνίε και αυτά. Μπα περιπτώσει. Ε, πάμε να πούμε ίσω δύο λόγια για τον συγγραφέα. Ο οποίο ε, συγγραφέα ποιο ήταν και τι ήταν. Λοιπόν, ο, ο Μπάρκλε είναι Καναδό αναρχικό ανθρωπολόγο. Γεννήθηκε το 1924. Σπούδασε Ανθρωπολογία και ολοκλήρωσε το δακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ το 1961. Δίδαξε Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο τη Αλμπέρτα από το 1966 έω το 1988. Η έρευνά του είχε επικεντρωθεί στην αγροτική κοινωνία στη σύγχρονη Αίγυπτο και το βόρειο Αραβικό Σουδάν καθώ και στην πολιτική ανθρωπολογία και την ανθρωπολογία τη θρησκεία. Θεωρείται ένα από του σημαντικότερου αναρχικού ανθρωπολόγου μαζί με τον οθονόγο Πιέρ Κλάστρ. Και αρκετά είναι αρκετά προγενέστερος από τον Ζερζάν ή τον Δέιβιτ Γκράμπερ... ...που είναι πιο διάσημοι και πιο σύγχρονοι. Είναι συγγραφέα των βιβλίων «People without government», δηλαδή άνθρωποι χωρίς κυβέρνηση... ...η ανθρωπολογία της Αναρχίας που είναι το 1990, είναι το δεύτερο του βιβλίο... ...το «Culture and Anarchism» το οποίο είναι «Κουλτούρα και Αναρχισμό» το 1997... ...το κράτο το 2003 ειδικεύεται στη μελέτη των θεωριών που αφορούν την κατάργηση του κράτους και τους τρόπους που η κοινωνία θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς καμία εξουσία. Ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του Lodging for Arcadia» τα απομνημονεύματα ενός αναρχοκινικού ανθρωπολόγου που δόθηκε, είναι αυτό έκδοση του 2005, αυτό προσδιορίζεται ως αναρχοκινικός όρος που αποτελεί ένα λογοπαίγνιο σε σχέση με τη λέξη και φανερώνει την επιρροή του από του κοινικού φιλοσόπου Αρχαία Ελλάδα, αν και ο ίδιο δεν θεωρεί τον εαυτό του αρχαιολάδη. Η βασική προσέγγιση του Μπάρκλεϊ έρχεται σε αντιδιαστολή με τον πρωτογονισμό ή τον αντιπολιτισμό του Ζερζάν, αλλά και με τον ακραίο ουτοπικό ιδεαλισμό. Είχαμε μια αρκετά μεγάλη επικοινωνία. χάρη και πάρα πολύ που βγήκε το έργο στα ελληνικά. Πρόλαβα πριν πεθάνει, γιατί πεθαίνει το 2017, ένα χρόνο αφού εκδόθηκε το βιβλίο, να του στείλω το αντίτυπο και συνέχισα να μιλάω για αρκετό καιρό με την κόρη του η οποία είναι φιλόλογος και ασχολήθηκε με την αρχαία Ελλάδα μου είχε πει θα το διαβάσει αλλά όταν μου στείλε ένα μήνυμα λέει έχει αλλάξει τελείως η γλώσσα <laughs> τις λέω είναι φυσιολογικό αυτό <laughs> είχαμε μια καλή εμπειρία να πω ότι είχαν προσπαθήσει παλαιότερα πριν από εμά στην εκδόση Σοφίτα να βγει το βιβλίο ε, «Άνθρωποι χωρί κυβέρνηση» στα ελληνικά, αλλά το project αυτό που κάποιους άλλους αναρχικούς δεν γνωρίζει όποιοι είναι, για κάποιο λόγο δεν ευόδωσε. Οπότε το βιβλίο αυτό που βγήκε ήταν το πρώτο του Μπάρκλη. Και πιστεύω ότι είναι και μία αρχή αυτό το βιβλίο και μετά έχουμε αρκετά βιβλία που βγάζει ο Σπύρος από τη Στάση Εκπίπτοντες και διάφοροι άλλοι εκδοτικοί ε... οίκοι του χώρου πάνω στο κομμάτι της, της αναρχικής ανθρωπολογίας που κακά τα ψέματα αν οι μαρξιστέ διεκδικούν την κοινωνιολογία... οι αναρχικοί διεκδικούμε την ανθρωπολογία και όχι μόνο... αλλά είναι ένα πεδίο το οποίο, όπω θα δούμε στη συνέχεια... η συνάφηά του είναι πάρα πολύ μεγάλη με τον αναρχισμό. Ε, πάμε με τη μία στα σκληρά. Ποια εννοώ σκληρά. Ε, η πρώτη ερώτηση που έλαβα όταν ανακοίνωσα την εκπομπή... ήταν, ε, αδέλφια, πείτε μας... Ε, τη διαφορά της ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας. Μπορούμε σε αυτό έτσι, να πούμε δύο πραγματάκια πριν ξεκινήσουμε. Φάνηθες να πεις κάτι. Εντάξει, Καταρχάς να πούμε ότι είναι δύο συγγενικές ε, επιστήμες. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι, τα μονοπάτια τους μπλέκονται πάρα πολύ. Ε, προσωπικά τώρα, αν θέλετε να σας πω, η κοινωνιολογία θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει focus περισσότερο στις δομές και η ανθρωπολογία θα λέγω ότι κάνει περισσότερο στις σημασίες, στους συμβολισμούς. Ε, από απόψη ε, χρονική θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανθρωπολογία αναφέρεται σε κοινωνίες οι οποίες είναι πιο παραδοσιακές και κυρίως ε, φυλετικές ε, κοινωνίες που δεν είναι τόσο πολύ θα λέγαμε ε, συγκεντρωτικές όπω ήταν ας πούμε οι σύγχρονες κοινωνίες ε, θα μπορούσαμε να τι πούμε από τη βιομηχανική εποχή και μετά και όχι μόνο, κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να πούμε μόνο στη βιομηχανική εποχή ε, θα μπορούμε επίσης να πούμε τις διαφορές που έχουν να κάνουν με, το, με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν ας πούμε τις, το αντικείμενό τους δηλαδή συνήθω ένα ανθρωπολόγος έχει μια συμμετοχή και ο ίδιος πολλές φορές συμμετέχει Ζει, βιώνει ο ίδιος και παρατηρεί μέσα στι κοινότητε, στο target group που έχει βάλει. Αντίθετα, ο με χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως παραδείγματο χάρη στατιστική, οι έρευνε. Εντάξει. Τώρα από εκεί. Ναι, Επιτόπιν έρευνα το λένε οι το αυτή τη συμμετοχή. Ή ναι. κοινωνιολόγοι, το καλά στατιστική. Έχουνε, ναι, και, και γενικά, τα δημοσκοπής Έχουν καλύτερα, Και οι τρεις κλάβοι Κάνουν συμμετοχική έρευνα εξαρτάται από το ποιο, Πώς θες να το προσεγγίσεις εγώ, εγώ θεωρώ, επιμένω ότι επιμένω, θεωρώ συγγενικέ mm. και τα mm. μονοπάτια mm. του διασταυρώνονται συνεχώ, και αυτή η κόντρα που έχει έχει ένα ενδιαφέρον περισσότερο mm. <laughs> σε μια σύγκρουση έτσι επιστημονικών κλάδων. Τι ανήκει σε μένα, τι ανήκει σε εσένα, παρά ας πούμε, mm. να το βάλουμε εμεί ότι είναι τόσο μεγάλη η διαφορά του. Ε, Απλώ κάνουν φόκου, θα έλεγα, σε διαφορετικά πράγματα και θα πρέπει να το δούμε. Ε, από και πέρα τώρα Άμα κάτσουμε και το Κοιτάξουμε δηλαδή στην κοινωνιολογία Σε ένα τμήμα κοινωνιολογίας δεν κάνει άλλος έρευνα Σε μικρές κοινότητε Ας πούμε σε ένα νησί Το κάνει Ή ένας που θα πάει ας πούμε να κάνει Στην Αραβική Χερσόνησο Σήμερα Το κάνει ανθρωπολογός Δεν έχει αυτό κοινωνιολογικό ενδιαφέρον Φουλ οπότε Κοίταξες, ναι. το Η ανθρωπολογία Πιστεύω ότι παίρνει το ίδιο περιεχόμενο ναι. που είναι η, ε, η ανθρώπινη κοινωνία απλά ο ανθρωπολόγος κοιτάει το πώς ζουν οι άνθρωποι διαβατηρίε, διαδικασίες, mm. τροφή και τέτοια πράγματα ο κοινωνιολόγος θα κοιτάξει την οργάνωση και τη δομή που θα σημαίνει γιατί υπάρχει και κοινωνική ανθρωπολογία όπως επίσης ανασπασχολείται με την ψυχική υγεία γιατί πούμε... Ε, με εξειδίκευση στην ψυχοπαθολογία αλλά υπάρχει ένα κομμάτι πούμε, για που λέγεται ψυχαναλυτική ανθρωπολογία που εξετάσουν τον ψυχισμό αυτών των ε, ανθρωπίνων κοινωνιών ε, και μέσα στο πολιτισμικό δινεκέ, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε, το, το, έχουμε την, ο καθένας στο ίδιο γεγονός μια διαφορετική ματιά ε, που άλλο συμπληρώνονται γιατί μπλέκει η κοινωνιολογία με την ψυχολογία, η ανθρωπολογία με την κοινωνιολογία και την, η ψυχολογία και με τις τρεις, οπότε ε, είναι η επιστήμες του ανθρώπου. Καταρχάς, να πούμε εδώ ότι ε, θα ότι κάποιοι είναι πιο, ε, πώς να το πω, έχουν πλέον έκτημα οι ανθρωπολόγοι στο κομμάτι των συμβολισμών, έτσι, στη νεηματοδότηση ε, ε, ε, ε, όσον αφορά το ιερό, ε, πολύ σημαντικό ε, κομμάτια. Αντίθετα, όταν έχει να κάνει με τη δομή, με θεσμού με κοινωνική θέση, με τάξεις κτλ. Εκεί οι κοινωνιολόγοι δίνουν ρέστα. Έτσι. έτσι, για να δώσω λίγο τη, τη, τη στόχευση που έχει η κάθε επιστήμη κτλ. Επαναλαμβάνω πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι στην πραγματικότητα πρέπει να τις δούμε να αλληλοσυμπληρώνονται και όχι ανταγωνιστικά. Έτσι. Δηλαδή, όπα, εδώ. Γι' αυτό και εγώ, αυτό που είπες πριν, ότι, ας πούμε, η ανθρωπολογία είναι σε εισαγωγικά αναρχική και κοινωνιολογία πιο μαρξιστική, αριστερή. Δεν ξέρω εγώ και τι. Τί... Ε, εγώ θα έλεγα ότι ανάποδο θα έπρεπε να είναι με την έννοια ότι όταν κάνει κριτική, κάνει πολύ σκληρή κριτική στη δομή και στην οργάνωση, κτλ. Και όλο έρχεται και μια μορφή θεολογίας να σου απαντήσει που θα την ενέτασα άνετα μέσα στην ανθρωπολογία. Πιστεύω ότι αν ο μαρξισμό είναι μία πολιτική οικονομία, ο αναρχισμός ναι. είναι στην ουσία η διερεύνηση γιατί ο άνθρωπος επιθυμεί να κυριαρχείται και ποιο είναι η τρόπο θα μπορούσε να ξεφύγει από την εξουσία και την κυριαρχία και σε αυτό το κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ η ανθρωπολογία Σίγουρα, ναι η ανθρωπολογία και τελευταίο το κλείνω γιατί είχαμε πολύ και καλούς ανθρώπους άντρες γυναίκες στο πάντιο που για όσου περάσανε τη βόλτα τους μας λέγανε παιδιά στην ανθρωπολογία διδασκόμαστε το άλλο αυτό το άλλο που βλέπετε με τα περίεργα τα πολιτισμικά φαινόμενα ότι αυτό ο άνθρωπο καλύπτει ακριβώ τα ίδια πράγματα που καλύπτει και εσύ και έχει την κοινωνία, δηλαδή έχει συγγένεια, έχει θρησκεία, έχει εξουσ... έχεις όλα αυτά. Στην κοινωνιολογία, όπω είπατε πολύ σωστά πιο πριν, πάμε στη δομή και στη λειτουργία. Και τι περισσότερε φορέ, στα περισσότερα βιβλία τη κοινωνιολογίας, μιλάμε για κοινωνίε μετά τη βιομηχανική επανάσταση, όπω είπατε, τη Δύση. Ενώ στην Ανθρωπολογία μιλάμε και. Μιλάει περισσότερο για, για εθνοτικές ομάδες μικρότερες, έτσι. Αυτές που θεωρούμε εμείς ότι δεν είναι ανεπτυγμένε ενώ οι κοινωνικές επιστήμες έχουν ξεπεράσει αυτές τις της, ε, αυτούς τους τείχους τους έχουν σπάσει και έχουν πει ότι όλοι οι λαοί είναι σύγχρονοι, όλοι καλύπτουν τέτοια πράγματα δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιον να τον ε, κάνουμε σύγχρονο όπως χρησιμοποιήθηκε η ανθρωπολογία το 18ο και 19ο αιώνα ποιος είναι εδώ απολύτησος να τον εκπολιτήσουμε ναι. κάπως έτσι ξεκίνησε έτσι και για καλό υπήρξαν πάρα πολλοί και αναρχικοί και μαρξιστέ στην ανθρωπολογία οι οποίοι προχωρήσαν αυτή την κατεύθυνση των κοινωνικών επιστημών και την πήγαν σε πιο ελευθεριακά μονοπάτια θα έλεγα. Τουλάχιστον υπάρχει και η δεύτερη και η άλλη ανάγνωση. Τώρα, ε, θα μας πεις Αργύρη τι πραγματεύεται το βιβλίο. Σύμφωνα με κάποιου παλαιοντολόγους αν μπορούσαμε υποθετικά να βάλουμε μια γραμμική κλίμακα 12 μήνου έτους στην ανάπτυξη τη ζωή στον πλανήτη, θα διαπιστώναμε ότι οι δεινόσαυροι εξαφανίζονται την 1η Δεκεμβρίου και ο άνθρωπο εμφανίζεται μόλι την 21η μέρα του ίδιου μήνα αυτού του υποθετικού έτου. Αν συνεχίζαμε και εστιάζαμε περισσότερο στο 24ωρο αυτή τη μέρα του ανθρώπινου είδου, σύμφωνα με του ανθρωπολόγου θα διαπιστώναμε ότι η εξουσία εμφανίζεται τα τελευταία 10 λεπτά. Ενώ ο καπιταλισμό δεν έχει διάρκεια ύπαρξη, μορφή οργάνωση παρά μόλι ένα λεπτό. Σε όλο το 24ωρο αυτή τη μέρα του ανθρώπινου είδου. Συνεπώ, ούτε η εξουσία, ούτε το κράτο αποτελούν κάτι το αρχαίγωνο, ούτε είναι και κάτι το φυσικό. Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο, χωρί να είναι καταληκτικό, εξερευνά με και συνάφια τα κοινά τοπία τη ανθρωπολογία και του αναρχισμού, αναδεικνύοντα την ποικιλότητα τη ανθρώπινη ζωή και την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων πολιτισμών. Εξερευνά τη βιωσιμότητα τη έλλειψη κυβέρνηση, λοιπόν υπογραμμίζοντας πώς και γιατί αυτή ευδοκίμησε περισσότερο σε μικρές αγροτικοσ... αγροτικές κυρίως κοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει ότι τίθεται ζήτημα κλίμακας το πέρασμα από τις κοινωνίες που βασίζονται στη συγγένεια, στις κοινωνίες που βασίζονται στα γέννη, στις ηλικιακέ τάξεις, χωρίς παράλληλα να παραγνωρίζει τις αναδυόμενες ιδιότητε που προκύπτουν από την αλλαγή κλίμακα κατά την παραγωγή των κοινωνικών φαινομένων. Εξάλλου η ίδια κοινωνία δεν είναι παρά μια οργανωμένη πολυπλοκότητα. Με αυτόν τον τρόπο Χάρον Μπάκλε αναδεικνύει την ευρύτητα της αναρχικής σκέψης και τα όρια αυτής της περιοχής που κάτι να θα θέλεμε να ορίσουμε ως επιστημολογικό αναρχισμό. Πολύ ωραία. Μέχρι πρότεινος, να πω ότι το δεν είχε μεταφραστικά ένα έργο του στην Ελλάδα, εκδόθηκε πριν από 10 χρόνια από τις εκδόσεις έτσι, και πριν 40 χρόνια, στα πλαίσια ένα εκδοτικού εγχειρήματο που δυστυχώς έμεινε ημιτελές της αναρχικής εγκυκλοπαίδειας, από εκεί και εμεί το μεταφράσμα, Cambridge Free Press, και να πω ότι ο αναγνώστης θα, μέχρι και σήμερα θα κατανοήσει ότι δεν έχει χάσει ούτε ίχνος από την αξία του. Ε, Εννοείται ότι είναι επίκαιρο και έχει να πει πράγματα και για το σήμερα. Έχεις να σου κάτι? Όχι, δεν έχω τώρα. Ε... Okay. Οκ, okay, ωραία. Θα προχωρήσουμε και θα ρωτήσουμε ε, τι σχέση μπορεί να έχει η, ο αναρχισμός με την ε, ανθρωπολογία. Δηλαδή, μια ε, πολιτική ιδεολογία με μια κοινωνική επιστημή, τι σχέση μπορεί να έχει. Ωραία. Εδώ είναι το κλασικό πάντα θέμα της συνάφειας. Αν μπορούσαμε να ορίσουμε το αντικείμενο της επιστημολογίας του αναρχισμού θα ήταν ως η κριτική διερεύνηση τη επιστημονική σκέψη η ανάλυση των πορισμάντων των επιστημών, η μεθοδολογία της εργασίας των επιστημόνων και το πρόβλημα της επιστημονικής αλήθειας. Συνεπώ το έργο μιας αναρχικής επιστημολογίας, κατά την άποψή μου, είναι η έρευνα της δομής των θεωριών, το περιεχόμενο και η τρόπη κατασκευή ενιών, η συστηματοποίηση των επιστημονικών προτάσεων, η εξηγητική ισχύση των επιστημονικών υποθέσεων, καθώς και η φύση των επιστημονικών νόμων. Τα προβλήματα που προσεγγίζει μια αναρχική επιστημολογία είναι προβλήματα αριοθέτηση του ρόλου και της λειτουργίας της επιστήμης, κάτι που προσεγγίζει πολύ εύστοχα ο Μπάρκλι σε αυτό το βιβλίο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα βασικό εργαλείο αυτομόρφωσης για όσου επιθυμούν να μελετήσουν σε βάθος την οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών, τον πολιτισμό και να επιχειρηματολογήσουν εμπεριστατωμένα για το αναρχικό επιχείρημα. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι μπορούν να ξαναζήσουν χωρίς εξουσία. Το ξαναλέω εμφατικά, να ξαναζήσουν. Υπάρχει μια μερκαντοριανή πλάνη όπως είναι αυτό που βλέπουμε στους χάρτες ναι, ναι. που εμφανίζεται η Γρηλανδία τεράστια, ενώ είναι πολύ μικρότερη ναι. από την Αφρική το οποίο μας το βάζει ο καπιταλισμός και γενικά το κράτος ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς εξουσία γιατί ο αναρχισμός είναι κάτι το τοπικό. Αυτό είναι λάθος. Αναρχιστικές ή αναρχικού τύπου κοινωνίες, έστω και αν δεν πριν ακόμα εμφανιστεί ο αναρχισμό ως πολιτικό ρεύμα, υπήρξαν. Άρα το να ξαναζητάμε, να ξαναπάμε και ε, να, ε, να βρούμε αυτές τις κοινωνίες που ζούσαν χωρίς κράτος και εξουσία δεν είναι μια επιστροφή στον πρωτογονισμό αλλά είναι μια ε, κατανόηση ότι ζούσαμε κάποτε έτσι. Και εφόσον ζούσαμε μπορούμε να ξαναζήσουμε. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε όπως επισημαίνει ε, ε, ο Μπάρκ ότι κατά τη διάρκεια της ιστορίας της η ανθρωπολογία όπως και όλες οι επιστήμες βρέθηκε συχνά σε σχέση εξάρτησης και αποτέλεσε αντικείμενο χειραγώγησης από τις κυβερνήσεις και άλλους ισχυρούς θεσμού. Παρόλα αυτά, διατήρησε ω επιστημονικό κλάδο ένα διακριτά ανθρωπιστικό προσανατολισμό, πρόκειται για μια ελευθέρια τέχνη, με την καλύτερη έννοια του όρου, ανοιχτόμυαλη και απαλλαγμένη από δοκματικέ συμβάσει. Έχει τονίσει το εύπλαστο και το ποικίλιο τη ανθρωπινή φύση και έχει αφιερώσει άφθονη ακαδημαϊκή μελέτη στο φαινόμενο τη πολιτισμική αλλαγή. Ω εκ τούτου, πρεσβεύει μια ρεαλιστικότερη θεώρηση τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Η τουλάχιστον από καιρό έχει δοθεί έμφαση στην προσπάθεια να γίνουν κατανοητέ οι αντιλήψει άλλων ανθρώπων, όσο και αν αυτέ απέχουν από τι δικέ μα. Είναι αυτό που λέμε η ιετερότητα. Ο άλλο. Η ανθρωπολογία υιοθέτησε κριτική στάση απέναντι στον εθνοκεντρισμό και υποστήριξε πάντοτε με σαφήνεια ότι αν κατανοήσουμε του άλλου, θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να συμβιώσουμε καλύτερα. Οι ανθρωπολόγοι κατέδειξαν πω το ανθρώπινο είδο είναι ενιαίο και ότι η φυσική ποικιλότητα των ανθρώπινων πληθυσμών έχει ελάχιστη σημασία. Έτσι, ο μύθο του φιλετικού διτερμινισμού έχει πλέον καταρρεύσει. Τα δεδομένα της ανθρωπολογία μοιάζουν επίση να θέτουν ένα αμφιβόλο τι ιδέε του κοινωνικού δαρβηνισμού. Οι πρακτικέ του μοιράσματο, τη συνεργασία, τη αλληλοβοήθεια και τη ανταποδοτικότητα είναι όλε θεμελιώδε για την επιβίωση και την πρόοδο του ανθρώπινου είδου, ειδικά στις μικρέ κλίμακε. Είναι πολλέ οι γενικεύσει που μπορούν να διατυπωθούν αναφορικά με το θέμα τη ισχύω και τη εξουσία. Κάποια μορφή νομιμοποιημένη ισχύω, δηλαδή εξουσία, μπορεί να αντοπιστεί σε όλε τι κοινωνίε. Από την άλλη, η βιωσιμότητα τη αναρχία, η αλλιώ τη έλλειψη κυβέρνηση, αποδεικνύεται από την ευρύτερα διαδεδομένη εμφάνισή τη μεταξύ μια ευρεία γκάμα πολιτισμών. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Ωραία. Ε, ακούσαμε και δύο λόγια για τον εθνοκεντρισμό. Ε, εδώ, στον ελλαδικό χώρο που έχουμε πάρα πολύ στο ΣΤΑΣ, έχουμε πάρα πολύ στο πουγγί μα. Ε, εθνοκεντρισμός ε, ας πούμε στον κόσμο και βιολόγια τι είναι Όταν θεωρούμε ε, Θέλει να πει κάποιο, θέλω το πω εγώ Εντάξει, το εθνοκεντρισμός έχει να κάνει όταν έχεις ε, ως επίκεντρο Μάλλον θα το έλεγα και ως ερμηνευτικό σου εργάλειο Η στοιχείο ταυτότητα στο έθνος Δηλαδή χρησιμοποιεί το στοιχείο αυτό που Λε, α πούμε, ότι εδώ μιλάμε για έθνη, δεν μιλάμε για άτομα, δεν μιλάμε για φυλέ, δεν μιλάμε για μικρότερε ομάδε. Έθνος είναι η ουσία, με βάση αυτό είναι το επίκεντρο. Οπότε όλα κρίνονται, μελετώνται υπό τη σκοία αυτήν τη ακριβώ ταυτότητα. Αυτών, α πούμε, του συνόλου. Έτσι, ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτό ο ορισμό. Ο οποίο είναι επίση άλλο χάο, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, γιατί. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, ναι. Να πω κάτι εδώ ότι ο εθνοκεντρισμό είναι η πιο εθνικιστική έκφανση του ιδιοκεντρισμού. Δηλαδή να τα βλέπουμε όλα μέσα με βάση ε, εμάς ως κέντρο του κόσμου. Είναι τελώς αυτοαναφορικός σε αντίθεση με έναν άλλο ορισμό που είναι ο αλλοκεντρικός. Ο κεντρισμός βλέπει τους ανθρώπους που, που, γενικότερα πιο πολύμορφα. Βοήθησε πάρα πολύ από την Βρετανία του τέλη του 18ου αιώνα να πει ότι θα εκπολιτήσουμε κόσμο. Γιατί εμεί είμαστε πολιτισμένοι όπω είπαμε και πριν και έτσι πως βλέπουμε τα πράγματα μέσα από εμά, αυτοί που δεν έχουν ατμομηχανές, αυτοί που δεν έχουν αυτό... τι θα κάνουμε, θα τους εκπολιτήσουμε, με ποιο τρόπο... Ε, θα πάμε εκεί στην αρχή με το στρατό... γιατί δεν ξέρουμε αυτή την πορά, μα πετάνε πέτρες και ακόντια και αυτά... και θα τους αναγκάσουμε να εκπολιτιστούν... Να... και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν ακόμα βέβαια... Ε, να αποδώσουν για μας, ε, πώς το λένε, να αναπτυχθούν όλα αυτά τα ωραία που ακούμε κάποιοι τα έχουν και σημαίες και για την ανάπτυξη και όλα αυτά ε, κάπως έτσι ο ε, και σίγουρα στον ελλαδικό χώρο στον οποίο έχουν γραφτεί διάφορα δηλαδή στι τελευταίες στατιστικές που δεν τι λατρεύουμε αλλά έχουμε διαβάσει ότι σε μια μεγάλη στατιστική έρευνα που έγινε στην Ελλάδα ο κόσμος πιστεύει ότι πολιτισμικά είναι ανώτερος από όλες τις υπόλοιπε χώρε στον κόσμο και εκεί υπάρχει πάντα το... η απάντηση και η ερώτηση ότι ε, εάν πιστεύει πραγματικά ότι αρχικά επειδή μπερδεύεται ο κόσμο και εννοεί την αρχαία Ελλάδα, αυτό που λέμε γενικά αρχαία Ελλάδα, και προσπαθεί να δει με βάση αυτού ότι εμεί είμαστε οι ίδιοι, το οποίο είναι το πρώτο μπέρδεμα. Και το δεύτερο μπέρδεμα είναι ότι όταν ψάχνει ο κόσμο τόσο βαθιά στο παρελθόν για να βρει τι τελικά αξίζει για το σήμερα, πάει να πει ότι έτσι ψάχνει σε μνήματα και αυτά είναι ένα απεγνωσμένο λαό που δεν έχει να πει τίποτα για το σήμερα. Τίποτα απολύτω. Ε, άρα, πολύ καλή προσπάθεια και όλα αυτό που κάνανε οι, οι κοινωνικοί επιστήμονες... ...να παρουσιάσουν τον κόσμο όλο σύγχρονο. Να πούνε ότι ας τελειώσουμε με αυτά τα DNA... ...πώς το 100% έχουμε σχέση DNA ένας με τον άλλον... ...το χρώμα του δέρματος και αυτά... ...γιατί κάποια στιγμή περνώντας τα χρόνια... ...θα έπρεπε να δοθούν απαντήσει και σε αυτά και στην εκκλησία η οποία έτσι έχει εκπολιτιστεί και αυτά τα τελευταία 150 χρόνια. Να σε λίγο. Ναι, ναι. Κατά 97% είμαστε ομοίοι. Ναι. Οπότε όποιο λέει ότι περισχύει αυτό το 3% μάλλον έχει χάσει την μεγαλύτερη εικόνα που είναι το 97% ότι είμαστε στην ουσία όλοι οι αδέλφια. Μακρινά ξαδέλφια είμαστε ουσιαστικά. Mm. Ε, ε, ωραία. Λοιπόν, ε, θα συνεχίσουμε... Ε, θα κάνω και την επόμενη ερώτηση ή, να, Θέλετε να πάμε στο πρώτο διάλειμμα Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα ε, Και να πω ότι συνεργάστηκα ε, Για να βρω τα κομμάτια των διαλειμμάτων ε, Θα παίξουμε back to back ε, Τρία κομμάτια Και θέλω να μου πείτε να μου διαλέξετε Ήπειρο Θέλετε να παίξουμε Aborigines, music Θέλετε να παίξουμε Είπα, να τιμήσουμε λίγο τις, ε... Αστραλία να, να, Ας παίξουμε Αστραλία Οκεανία, Οκεανία, Οκεανία ναι η Ήπυρος, ε, θα πάμε να παίξουμε λίγη μουσικούλα από όλο τον κόσμο. Μη φανταστείτε ότι όλες αυτές οι μουσικές... Αν και γεωλογικά, αυτή τη στιγμή, επειδή προσχολούμε λόγω <σχωρίζοντα> χόμπι για με τη γεωλογία και τη σχολογία και την κατάδυση, εμφανίζεται ε, ε, ότι η Αυστραλία είναι μέρος μιας μεγαλύτερης βυθισμένης Ήπειρου ε, την έχουν προσδιορίσει αλλά δεν θυμάμαι το ονομάτσο Δεν είναι απλά μόνο και ανή, είναι Κάτι πολύ μεγαλύτερο μέρο, Κάτι πολύ μεγαλύτερο πράγμα βρίσκεται κάτω από το νερό Ναι Ωραία Θα ακούσουμε Aborigines ε, Θα ακούσουμε ε, στη συνέχεια Ένα tribe song από Παππού Ανέα Γουινέα Που ήταν η τεράστια ανακάλυψη των ανθρωπολόγων ε, Τα τελευταία 50 χρόνια έτσι. Και θα δούμε και τι άλλο έχουμε Και θα επιστρέψουμε σε λίγο Πάμε να ακούσουμε λίγο tribal music We yeah. will. στρέφουμε Δεύτερο κομμάτι της εκπομπή Παρίας. Σήμερα βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου Αναρχισμό και Ανθρωπολογία. Ε, μαζί με το μεταφραστή του βιβλίου στα ελληνικά Αργυρία Αργυριάδη. Μαζί με το Φάνι. Συνεχίζουμε. Ε, και επειδή έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, θα συνεχίσουμε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα. Αφαριστούμε για τα... Ε, μηνύματά σα να πούμε γιατί όποιος ακούει την εκπομπή αυτή τη στιγμή και προχωράει στο κέντρο είναι τρομερό έτσι όλες αυτές τις πληροφορίες που δέχεται νομίζω ότι θα τον βοηθήσουν Λοιπόν, λέω ε, φτάσαμε κάπου στο πρώτο κομμάτι και η ερώτηση που είναι να συνεχίσουμε είναι η εξή μετά από όλα αυτά δηλαδή μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κρατός λέει τέτοια πράγματα μέσα στο βιβλίο Φυσικά, μπορούμε να ξαναζήσουμε χωρίς, χωρίς κράτος είναι αδιαφυσβήτητο ότι υπήρξε οργανωμένη ζωή πριν το κράτο και θα υπάρχει και μετά την κατάργηση και την καταστροφή του. Όσοι έκαναν αυτό, μα φαίνεται αδιανόητο. Αν και το κράτο με τι διαφορετικέ μορφέ του θεωρήθηκε ο μόνο βιώσιμο τρόπο κοινωνική οργάνωση, καθώ κατόρθωνε να συναρθρώσει διαφορετικέ ομάδε συμφερόντων, ε, αυτό δεν είναι απόλυτα αληθέ. Το κράτο θεωρήθηκε και θεωρείται το μόνο λειτουργικό πλαίσιο για τον το ατομικό και κοινωνικό ανταγωνισμό. Τον οποίο επικαλούνται διαχρονικά και νομοτελειακά οι απενταχού κοινωνικοί δαρβινιστές. Αλλά όπως λένε οι ανθρωπολόγοι και υποστηρίζει και ο Μπάρκλης στο βιβλίο αυτό και παραθέτει με σαφήνεια τους τέσσερις τύπους αναρχικών, ακρατικών κοινωνιών όπως αυτοί προκύπτουν από την ανθρωπολογική έρευνα, αυτό δεν είναι αληθές. Οπότε μπορούμε να, να δούμε και την αναφορά στη θεσμοθετημένη βία, για το κράτος είναι η θεσμοθετημένη βία. Σε ένα άλλο του βιβλίου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο αν δεν έχεις κράτος, δεν υπάρχει καλύτερο, καλύτερη δομή για να, για να, για να επιτελέσει έναν πόλεμο από το να έχεις κράτος. Οπότε θεσμοθετημένη βία και οι οργανωμένες συνόμιμες κυρώσει που επιβάλλει η συνταγμένη εξουσία τις οποίες αντιπαραβάλλει στο βιβλίο αυτό ε, ο Μπάρκλη με τις διάχυτες κυρώσεις και τις θρησκευτικέ κυρώσεις που αποτελούν παγκόσμια χαρακτηριστικά των ανθρώπινων κοινωνιών έτσι καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, πως για την ανθρωπολογία ιστορικά απαραίτητα, απαραίτητα στάθηκε η κοινωνική οργάνωση και όχι τόσο η κρατική οργάνωση Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πως δουλεύουν κοινωτικά και κοινωνικά οι άνθρωποι και όχι κρατικά ο αποτελεί απλά μια στιγμή. Θυμηθείτε αυτό με του παλαιοντολόγου. Δηλαδή, το κράτο είναι. Ξέρω, εγώ, μια ώρα, ένα λεπτό. Uh -huh. στην παγκόσμια στην ανθρώπινη ιστορία. Ε, και συνεχίζει κάνοντα ένα ανθρωπολογικό σχόλιο για την έννοια τη ελευθερία. Πογραμμίζοντα πω ο όρο αυτό είναι δύσκολο να ερευνηθεί ή να εξερευνηθεί ακόμα και ανθρωπολογικά. Καθώ μερικέ φορέ γίνεται δύσκολα αντιληπτό, αφού πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο στερούνται μια συνειδητή συλλεκτικοποιημένη νοηματοδότησή του και προχωρά προσθέτοντας τις κυρίαξες ανθρωπολογικές ερμηνείες της γέννηση του κράτους, σχολιάζοντας το ιδεολόγημα του εθνικισμού και του πατριωτισμού, όπως τουλάχιστον αυτό αποκρισταλώνεται στις μέρες μας. Ωραία. Ε, πολύ ωραία. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Γιατί έχει διάφορα μέσα. Πολλά θα μπορούσαν να αποθούν εδώ τώρα. Πας μας χάρη, τώρα το το διαβολίο. Δηλαδή κράτος πριν τον εθνικισμό δεν υπήρχε ή είναι το έθνος -κράτος, είναι η μορφή συγκεκριμένη. Υπήρχε κράτος. Νομίζω ότι το έθνος όπως εμφανίζεται τώρα... είναι ένα διαφωτιστικό ή ένα Ακριβώς. σύγχρονο επινόημα. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το εθνος οπως εμφανιζεται τωρα ειναι ενα διαφορετικό η mm. ενα κράτος... το κράτος που υπάρχει στη Γαλλία πριν την Γαλλική Επανάσταση... Ε, με, το ίδιο, με, το, με το αθηναϊκό κράτος-πόλη. είναι τελείως διαφορετικό. Το, τα δύο όμως πράγματα είναι το εξής ότι... Ε, Κράτος σημαίνει ένα διαχωρισμό εξουσίας mm. Ενώ στι ανθρωπ... κοινότητες που με η ανθρωπολογία Δεν είναι διαχωρισμένη η εξουσία Έστω και θρησκευτική Δηλαδή είναι τελείω διαφορετικό Αν σκεφτούμε εξωγού για παράδειγμα Δεν υπάρχει η έννοια τη αστυνομία στις... στις προβλές ανθρωπολογικές διαδικασίες Άσχετα, ε, Αν και πρέπει να πούμε Ότι για παράδειγμα η λέξη Πολύ σημαίνει πολίτης ήταν ο πολίτης, είναι ο πολίτη που εφαρμόζει τον, τον νόμο. Αυτό σημαίνει πολίτη. Ε, δεν υπάρχουν εκεί. και πέρα για αλλιώ είναι οι για αλλιώ είναι οι τιμωρίε. Ενώ ε, ένα κράτο έχει ένα τελείω διαφορετικό τρόπο. Ε, δεν πιστεύω ότι δεν εξελίσσεται, αλλά ε, είναι τελείω διαφορετικό το, το περιεχόμενο, πιστεύω. Πολλές φορές έχουν γίνει ερωτήσεις ε, και έχουν ψάξει κόσμος από συνελεύσει και από ομάδες που ανήκουν στον ΑΑ χώρο ρωτώντας πώς μπορούμε ε, να, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε τι θα είναι δίκαιο σε μια αναρχική συλλογικότητα ή σε μια κοινωνία δικιά μας πώς τι θα μπορέσουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους που προξενούν κακό με, με τους ανθρώπους που βλάπτουν το σύνολο και όλα αυτά και είχαν ψάξει και το είχα διαβάσει και είχαν γράψει ότι είχαν βρει μια φυλή στον Αμαζόνιο, η οποία ήταν μια μικρή εθνοτική ομάδα η οποία ε, δεν είχε σταθερό μέρο και ήλπιζαν συνέχεια λόγω καιρού, λόγω πολλών ε, έτσι, περιορισμών που είχαν στη. και όχι μόνο περιορισμό, δεν είναι μόνο περιορισμοί. Μπα περιπτώσει, και είχαν βρει ότι όταν κάποιο ε, έβλαπτε το σύνολο, δεν τον διώχνανε, όπω ήταν η... Η απάντηση γενική είναι ότι απλά τον διώχνουμε. Φεύγει από μας, Δεν είναι. Είναι επιβλαβής. Φεύγανε αυτοί και τον αφήνανε μόνο του ε, να ζήσει. Ναι. Αυτοί φεύγανε που αυτοί ήταν το ζωντανό κομμάτι. Ότι ο ένας τον άλλον, η αλληλεγγύη που θα τη συζητήσουμε και η αλληλοβοήθεια είναι αυτοί. Αυτό, αυτοί. αυτό είναι ο πολιτισμός και η κοινωνία. Όταν ο άλλος μείνει μόνος του ε, στη φύση, χωρίς κάποια βοήθεια... Πάει να πει ότι είναι λες και καταδικάστηκε και σε θάνατο, θα μπορούσαμε να πούμε. Κοίτα, σε μια άλλη κοινωνία, νομίζω στην Αφρική, ε, κάποιος άνθρωπος ο οποίος έκανε ένα ε, ατόπιμα, μεγάλο ατόπιμα, έτσι, ε, πολλές φορές μπορούσε να ζούσε στην, κοινωνία, στην οικογένειά του, αλλά η οικογένειά του να τον θεωρούσε νεκρό. Του βάζανε φαγητό και έτρωγε, ε, κυκλοφορούσε να μεσά τους, αλλά κανένας δεν μιλούσε. Με αυτόν, δεν τον ανέφερε και όλοι τον αγνώρισαν. Ξέρετε, η μεγαλύτερη μορφή βία και αυτό που συμβαίνει με την απομόνωση, την αποκοινωνικοποίηση, ε, όλο αυτό το κομμάτι του. Ε, είναι το, να μην μπορεί να συνηθεθεί με του άλλου, να σε αγνοούν οι άλλοι. Η αορατότητα που λέμε. Ναι, α σκεφτούμε εγώ, ότι τα περισσότερα προβλήματα που βλέπουμε, ανταγωνισμοί, ακόμα και βίε και ε, παράνομε ενέργειε, και εγκληματικέ. Οφείλονται πολλέ φορέ στο κομμάτι ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε μια αποστέρηση από το κοινωνικό του περιβάλλον. Δεν μιλάμε μόνο για το οικονομικό παράγοντα ή το ταξικό παράγοντα, αλλά πολλέ φορέ για αυτά τα εγκλήματα πάθο που λέμε ή οι πολλέ φορέ είναι αυτό το κομμάτι ο άνθρωπο αυτό πάσχει υποφέρει από κάτι. το πάσχει είναι ότι υπάρχει μια ελλειπή κοινωνικοποίηση ή ελλειπή συνεργασία αποδοχή του από την κοινωνία. Οπότε και αυτέ είναι βίαιε κοινωνίε, αλλά με έναν άλλο τελείω διαφορετικό τρόπο βία. Γιατί εδώ, α πούμε, για παράδειγμα, θα βάλουν τη Χρυσή Αυγή, θα κτίσουν 5-13 χρόνια φυλακή, ξέρω και θα βγουν. Το να είσαι, να είσαι σε όλη σου τη ζωή και να μην σου μιλάνε, να σε θεωρούν νεκρό, να μην συμμετέχει, εσύ να περνά δίπλα. Και μια ολόκληρη κοινωνία να μην σου μιλάει, να μην μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα. Είναι χειρότερο. Είναι αυτό το διαβίωμα είναι χειρότερο από τα εσόφια. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια αποδείξη ότι, καταρχάς, να πούμε ότι τρόπος αντιμετώπισης είναι ανάλογος και με τις φυλές, με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν, με το κλίμα, με τα πάντα, έτσι, τη γεωγραφία, με τον τόπο. Οπότε, κάθε μέρος έχει το δικό του. Ε, και αυτό έχει πάρα πολύ... Αυτή η αμεσότητα ανάμεσα σε αυτά που μόλις ανέφερα είναι πολύ βασική. Πάρα πολύ βασική. Ανέφερε ας πούμε, πριν και τα τρία φυλή, η τον διώχνουν ή αυτό που είπε, αορατότητα. Και τα τρία σημαίνουν θάνατο. Πάρα πολύ σκληρό. Και τα τρία. Θάνατο ναι. σημαίνει ουσιαστικά. Ο ένα είναι ζωντανό νεκρό, απλό τρό. Δεν υπάρχει πουθενά στα υπόλοιπα. Ζωντανό νεκρό. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι να, να φύγει μόνο. Λοιπόν, το άλλο θα σε φάει το δάσο με τον ένα τρόπο ή δεν θα μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή είναι, είναι πράγματα γιατί σου λέει η ζωή. Εδώ πέρα βρίσκεται εντός της ομάδας. Αν εσύ παραβιάσεις τον κανόνα της ομάδας που σημαίνει ότι κάνεις κακό σε όλη την ομάδα η ομάδα θα σε αντιμετωπίσει ως κάτι τέτοιο. Και είναι πολύ σκληρό αυτό. Το τονίζω. Ναι, ξέρετε, γίνεται επειδή στις mm. μικρές κοινωνίες, μικρή κλίμακας. Το να βλάψει έναν άνθρωπο που έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα Μέναι. Και Μέναι. Από, σε μια μεγάλη κοινωνία εδώ. Α πούμε για παράδειγμα, να σπρώξει κάποιον στην Αθήνα που είμαστε 5 εκατομμύρια ξέρω, δεν θέλουν τίποτα εκείνο. Το να σπρώξει έναν άλλο ξέρω, ξέρω, ξέρω, σε μια ομάδα τροφόσηλε που είναι 10 άτομα και αν τραυματιστεί για να λοιπόν, πουλήξει το πόσο. Έχει μεγάλη σημασία στο, στο πώ θα επιβιώσουν, θα κινηθούν, θα μαζεύουν τα τρόφιμα. Είναι πολύ διαφορετικό. Ε, και επιστρέφω και ρωτάω Συνεπώς αλληλεγγύη ή ανταγωνισμό. Προβοκατόρικη ερώτηση <laughs> Με την ενέτεια Ότι ε, το πρώτο πράγμα που θα σου πει ένα αναρχικός Τουλάχιστον του κοινωνικού στρατοπέδου Θα σου πει αλληλεγγύη Έτσι, Αλλά ό, μην ξεχνάμε ότι και ο... Στην αλληλοβοήθεια, ο Κροπότκιν είπε ότι δεν είναι μόνο η αλληλεγγύη, είναι και ο ανταγωνισμό. Απλά προκρίνει την αλληλεγγύη, ξέρω εγώ, γιατί έχει πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τι ερευνέ του. Οπότε και ο Μπάρκλε, χωρί να παραγνωρίζει ότι πράγματι υφίσταται η έννοια του ανταγωνισμού, μέσα από επιστημονικά παραδείγματα αφισβητεί την παντοδυναμία του κοινωνικού ανταγωνισμού-κανιβαλισμού, αντιπαραθέτοντα την έννοια τη αλληλοβοήθεια που ασχείται διαμέσω τη οικογένεια. Το κατεξοχήν κοινωνικό κύτταρο, ειδικά στι μικρέ κοινωνίε, γιατί είναι στην ουσία οικογένειε πιο διευρυμένε, πάνω 10, 12, 15 άτομα, στηρίζοντα αδιάλειπτο στην κοινωνική ζωή και επιβίωση από αρχαιοτάτων χρόνων. Για τον λόγο αυτό, φέρνει παραδείγματα από τι πρωτόγονες φυλέ του Αμαζονίου, τη Αφρική και τη Νέα Γουινέας... Φάνοντα μέχρι τι βιομηχανοποιημένε κοινωνίε τη εποχή μα και περιγράφει τη μηχανική αντανακλαστική αλληλεγγύη. Ε, Πέρα σαν αυτό που κάνει και στην κοινωνιολογία ο Ντρικέμ, νομίζω, που εκδηλώνεται σε κοινωνίε που βασίζονται στη συγγένεια και την οργανική αλληλεγγύη που εκδηλώνεται στι σύγχρονε διαχειριστικέ κοινωνίε τη εξειδίκευση και του πολύπλοκου καταμερισμού τη εργασία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ο πολύπλοκο καταμερισμό τη εργασία είναι ότι έχουμε ένα φυλακτικό σύστημα, άρα έχουμε και φύλακε. Σε μια οργανική κοινωνία, το να τον καταδικάσει. Στην αφάνεια, στην αεροατότητα που είπε, Φάνη, δεν έχει κάποιο διαχωρισμό, άρα δεν χρειάζεται. Είναι καθαρά μηχανιστικό αυτό ο τρόπο. Αναφέρεται επίση στην ανταποδητικότητα ο Μπάρκλερ μέσα στο βιβλίο, το βασικό αυτό νόμο των κοινωνικών σχέσεων, σημειώνοντα πω για να υπάρξει ισοσκελισμένη ανταποδοτικότητα πρέπει όχι μόνο να ανταλλάσσονται αγαθά ίσες κατά προσέγγιση αξία, αλλά πρέπει και οι δύο να απολαμβάνουν καθεστώ ισοτιμία. Τουλάχιστον στο συγκείμενο τη συγκεκριμένη ανταλλακτική περίσταση. Με τον τρόπο αυτό, προχωρά πέρα από το αυστηρό οικονομικό πλαίσιο τη συναλλαγής... ορίζοντα τον κοινωνικό χώρο όπου υλοποιούνται οι έννοιε τη συμβίωση και τη σύμβαση. Ερμηνεύει ανθρωπολογικά τον καταμερισμό τη εργασία ανάμεσα στα φύλλα, ανατρέποντα του λόγου που αρχικά οδήγησαν στον επιμερισμό τη εργασία. Ο ε, επιμερισμό τη εργασία προηγείται του καταμερισμού, αποκαθιλώνοντα έτσι τα ετερόφυλλα δόγματα, αφού στην πραγματικότητα μόνο δύο ανθρώπινε δραστηριότητε καθορίζονται από το φύλλο: η εγκυμοσύνη και ο θυλασμό. Ο συγγραφέα εξετάζει επίση τις μονογενετικές... και τι πολυγενετικέ θεωρίε για την καταγωγή του ανθρώπου. Η μονογενετική θεωρία πιστεύει στην κοινή καταγωγή των ανθρώπων, ίδιο ζωικό είδο, μοιράζονται κοινή γενεολογία. Ενώ η πολυγενετική θεωρία πιστεύει ότι η αποκλίνουσα προέλευση των επωνομαζόμενων ανθρω... ανθρώπινων φυλών είναι κάτι υπαρκτό. Αυτό μπορούμε να το δούμε καθαρά. Γίνανε πόλεμοι πάνω σε αυτό το παγκόσμιο πόλεμο. Είναι καθαρά αυτό που στηρίζεται στις το... παιδές της αρίας φυλής. Έτσι. Έτσι ανατερότητά Τονίζει μάλιστα ότι ο όρος φύλη έχει πλέον πολιτικοποιηθεί και έχει μετατραπεί σε ιδεολογικό όρο στη επιστημονική του χρήση να κα Άρα όλα αυτά τα παραδείγματα μας δείχνουν ότι ναι, συνυπάρχει ανταγωνισμός και αλληλεγγύη, αλλά στις συμβιωτικές κοινωνίες προκρίνεται η αλληλεγγύη. Η αλληλοβοήθεια δηλαδή παρά ο ανταγωνισμό. Και ειδικά στο κομμάτι ότι αν είμαστε 10 νοματέοι ή 15 νοματέοι πρέπει να συνεργαστούμε ενάντια σε κάτι που είναι πολύ πιο ε, ισχύρο όπως είναι η φύση ε, ή τα χρειαζό παρά να προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε. Μεταξύ μα. αυτά είναι μετέπειτα φαινόμενα όπως φαίνεται στην ανθρωπολογική ιστορία. Όχι, είναι μετά τα φαινόμενα γιατί πολύ απλά ε, μπόρεσες και ξεπέρασες κατά πολύ τους κινδύνους που είχες ακριβώς από αυτά. Όταν όμως σε κοινωνίες που ανέφερες πριν αργυρία έχει να κάνει με, με τον κίνδυνο από έναν ανταγωνισμό να εξαφανιστεί η φιλή ε, θα μπει όριο, θα πει παιδιά όπα μέχρι εδώ δεν πάει παραπέρα άμα το συνεχίσουμε εξαφανιστήκαμε, οπότε τέλο, εδώ είναι το τέλος. Εδώ δεν λέμε σήμερα για τα πυρνικά. Αν πατήσεις το κουμπάκι θα έχει τέλος. Ε, μπαίνε ένα τέλος. Τώρα θα μου πει του τρελού το παιχνίδι, το μαντ. Είναι άλλη κουβέντα, αλλά τέλος. Το ξέρουμε. Οπότε, οκ. καίει. Κατά αλλά στο βάλουμε σε μικροκλίμακα. Όπως ανέφερε πριν. Δεν θα το σχολιάσω καν αυτό με τα παιχνιδικά <laughs> πραγματικά. Γιατί άκουσα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εδώ από κάτι καρικατούρε για την ομπρέλα ε, τη Γαλλία να βοηθήσουμε. Ε. Αλλά. Πα ε. περιπτώσει, μεγάλη κουβέντα. Okay. Ε, μεγάλη σημασία ε, σε όλα αυτά που είπε ε, και οι τρόποι και οι διαχωρισμοί και το ότι τα παραδείγματα σίγουρα. Ε, έχουν να δώσουν πάρα πολλά γιατί δεν μιλάμε για ένα βιβλίο και μια ανάλυση ενός τύπου που είναι απλά ένα ακαδημαϊκό βιβλίο με ορολογία ακαδημαϊκή μιλάμε με ένα βιβλίο το οποίο έτσι, έχει να πει πράγματα για όλους έτσι? Ε, ειδικά για ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν κάποιους σχετισμούς οι οποίοι θα τους απελευθερώσουν και πράγματα στο μυαλό τους κάποιε αγγυλώσεις γιατί πρέπει να διαβάσει μια έρευνα που να σου πει ναι υπήρξε ναι, έγινε. Και γιατί, για αυτό τον τρόπο. Ξεκίνησε με μικρότερες ομάδες γίνεται αυτό. Ναι, με μικρότερες. Οι δικέ μας προτάσεις θα είναι με αποκεντρωμένη εξουσία με μικρότερες ομάδες. Ναι, θα μπορούσαμε να το έχουμε σαν προτάσεις. Δηλαδή, κάπως έτσι νομίζω λειτουργεί. Και όταν θέλουμε να προτείνουμε κάτι στον κόσμο. Έτσι. Ε, θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. θα κάνω και άλλη μια ερώτηση. Ε, και... Μετά από όλα αυτά δεν ισχύει λοιπόν η έννοια της σε πρόοδο, έτσι. Ω, ε... τώρα έβαλες εδώ. Κοίταξε ναι. εδώ είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει πρόοδο. <coughs> πρόοδος. Mm. Όποιος πιστεύει ότι κατοικούμε σε έναν προοδευτικό κόσμο, όποιος πιστεύει ότι η πρόοδος είναι αναπόφεκτη και ο δυτικό πολιτισμός αποτελεί αποκορύφωμα αυτής της πρόοδου, θα ήταν χρήσιμο να αναλογιστεί τα ακόλουθα. Ο σημερινό πολιτισμός είναι εμφανώς συνειφασμένος με τον πραγματικό πόλεμο, τη σκλαβιά, τις κοινωνικές τάξεις και τις κάστας. Τη θυσία της ανθρώπινης ζωής, τη γραφειοκρατία, τη κυβέρνηση και το κράτος. Το είδος των ανθρώπων που θεωρούνταν κάποτε ως άγριοι είναι ανεξαιρέτως απαλλαγμένοι από αυτά τα καρκυνώματα. Θα πρέπει όμως σήμερα να τονίσουμε το γεγονός ότι οι ανθρώπινοι πολιτισμοί έχουν ορισμένα χαρακτηρισμα... χαρακτηριστικά και δεν σημαίνει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, απαραίτητα, πρέπει ή θα έπρεπε να αποτελούν μονόδρομο. Όπω μαθαίνουμε στα εισαγωγικά μαθήματα τη φιλοσοφία, αποτελεί σφάλμα η προσπάθεια να συνάγουμε το θα έπρεπε από το είναι. Το γεγονό ότι οι κοινωνίε είναι δομημενες με συγκεκριμένο τρόπο, δεν σημαίνει από μόνο του ότι έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Καταρχά, οι πολιτισμοί είναι τόσο ποικίλοι, ώστε θα χρειαζόταν να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να ανακαλύψουμε ένα πιστό αντίγραφό του. Καθεγενήκευση που αφορά το σύνολο των κοινωνιών, σαν αυτή που διατυπώνουμε εδώ στα συμπεράσματά μα, είναι τόσο γενική φύσεως... ώστε να καθίσταται σχεδόν άχρηστη για τέτοιου σκοπού. Το ενδεχόμενο κέρδο από του ανθρωπολογικού συλλογισμού, λοιπόν, είναι σκιαγράφηση των ορίων τη ανθρώπινη συμπεριφορά, τη ανεξάρτητη ποικιλία τη και των α... πανανθρώπινων χαρακτηριστικό τη. Για παράδειγμα, η αυστηρή και καταπιεστική ανατροφή των παιδιών, σε συνδυασμό με του σωματικού κολλασμού, απαντάτε χωρί εξαίρεση όλε τι απολε το συμπεράσμα μοιάζει να είναι προφανές αν αυτό θεωρείται πρόοδος. Και ειδικά και με το κομμάτι αυτό που γίνεται στο Ιράν ε, ή στην Παλαιστίνη ή στην Βενεζουέλα ή παντού. Ναι. Στην Κούβα. Ε. Κούβα ε. Το ίδιο. Το ίδιο και, και συνεχίζει. Πάντως το θέμα της πρόοδου τώρα είναι πολύ μεγάλο και να πω βέβαια ότι εγώ συμφωνώ να να το επανεξετάσουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή χρειάζεται τι είναι, πως είναι. Γιατί αν κάποιος θεωρεί, ε, αν πάμε στο διαφωτισμό και πούμε Hobbes Λόγκ και πούμε τώρα ο Χόμπς που πού είναι το μοντέλο με το κράτος Λεβίαθαν, δηλαδή το κράτος παντοκράτορ, πανίσχυρο, ολοκληρωτικό, το οποίο δεν χρειάζεται να το βλέπεις, αλλά είναι εκεί. Η σημασία έχει που είναι εκεί και σήμερα αυτό που ζούμε είναι αποτέλεσμα μιας τέτοια προσέγγισης, ε, Κοίταξε, πρέπει να πούμε εδώ ότι συνήθως η λέξη «πρόοδος» mm. έχει ένα θετικό χαρακτηριστικό. Mm. Αγνοούμε όμως, όμως ότι στην ουσία ε, η πρόοδος μπορεί να εξελικτικά να είναι και αρνητική. Πολύ σωστό. Δηλαδή, για παράδειγμα, σωστό. έχουμε εξελιχθεί και έχουμε προοδεύσεις στο να σκοτώνουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους mm. όπως το κάνανε πριν 100 χρόνια. Όπω έχουμε εξελιχθεί και θεραπεύουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους από ότι πριν 100 χρόνια. Είναι δύο διακριτές μορφές πρόοδου και πολλές φορές μπορεί να είναι και εφαπτόμενες γιατί και η στρατιωτική ιατρική έχει μεταξελιχθεί στο να μπορεί να θεραπεύσει τους ανθρώπους που ε, το, ο πόλεμος σκοτώνει. Θα λοιπόν την αντιφατικότητα και το πόσο δυσκολία είναι να μπορέσεις να πεις ότι γραμμικά εξελισσόμαστε σε κάτι, εξελισσόμαστε μπορεί στο καλύτερο αλλά αυτό μπορεί και να είναι και το χειρότερο. Προφανώ. Γιατί ακριβώ ε, στο όνομα τη προόδου ε, λειτουργήσε ο Μπόρμαν στη Γερμανία. Με Εφαρμόζοντα μεθόδου βιομηχανικέ για την εξαφάνιση εκατομμύριων ανθρώπων. Έτσι. Απλά ο διαφωτισμό λοιπόν. πίστεψε πάρα πολύ στην επιστήμη. Και πίστευε ότι η επιστήμη καθώ και η χειραφέτηση του ανθρώπου μέσω του διαφωτισμού θα έφερε το θετικό πρόσημο στην, ναι. στην πρόοδο. Κάτι που δυστυχώ ο διαφωτισμό δεν ολοκληρώθηκε. Έχει ένα ολοκλήρωτο δυστυχώς. Γιατί επαντούσε σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία, έτσι. Yeah. Με την Εκκλησία, να ελέγχει πανταχού παρούσα κτλ, κτλ. Και ένα συγκεκριμένο καθεστώς που τη στήριζε. Είχε να κάνει σήμερα που έχουμε μια αλλαγή των συνθηκών κτλ. Οφείλουμε να τα ξαναδούμε. Εγώ, δηλαδή, συμφωνώ με αυτό απόλυτα. Οφείλουμε να τα ξαναδούμε. Ωραία. Ε, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Το μουσικό. Ε, θα πάμε στην Αφρική τώρα να ακούσουμε. Θα ακούσουμε αγαπημένο oh, yeah. κομμάτι το κοθμπύρο, το οποίο παίζει κάποια στιγμή σε ένα τύπου ντοκιμαντέρ στο Σαμσάρα. Το κοθμπύρο το είναι το Πέρχε τη Βροχή, κάπω έτσι είναι. Mm. Πόσο σημαντικό είναι για του ανθρώπου στην Αφρική, δηλαδή, τέτοια κομμάτια. Μετά θα πάμε λίγο σε Καμερούν, λίγο σε Κένια και μετά από αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε στα... στη μουσική, θα επιστρέψουμε σε λίγο για το τρίτο κομμάτι. Mm -hmm. Για πάμε. μετά την περιήγησή μας στην Αφρικανική Υπήρο αυτή που είπαμε τη μερκατορική σχέση που έχουμε αναπτύξει μαζί δηλαδή όπως τη βλέπουμε μέσα από τους, τους χάρτες αυτούς ξεχνάμε την έκτασή της πολλές φορές πιστρέφουμε και μιλάμε πάντα για το βιβλίο Αναρχισμός και Ανθρωπολογία ή και αντίστροφα θα μπορούσαμε να το πούμε και πάμε πολύ γρήγορα γιατί έτσι μας βιάζει κάπως και ο χρόνος για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να μιλήσουμε για όλε τι ερωτήσει. Ε, συνεχ... συνε... Κάνουμε τη συνέχεια ε, από πριν και ρωτάω γενικά. Ε, μιλήσαμε για όλα αυτά που έχουν γίνει, μιλήσαμε για την ιστορία. Άρα, και η ιστορία όπω τη γνωρίζουμε, είναι και αυτή η κατασκευή. Ε, είναι κατασκευή, είναι κατασκευή από τα πάνω, έτσι όπω λέμε εισαγωγικά. Ε, για πείτε μου. Σύμφωνα με τον αναρχικό γεωγράφο Πέτρο Κροπότκιν, στο βιβλίο του Αλεβοήθεια, εκεί μα υπενθυμίζει ότι η ιστορία όπω έχει καταγραφεί ω τώρα αποτελεί εξ ολοκλήρου περιγραφή των τρόπων και των μέσων με τα οποία προωθήθηκαν, κατοχυρώθηκαν και διατηρήθηκαν η θεοκρατία, ο μιλιταρισμό, η απολυταρχία και αργότερα η επικυριαρχία των πλουσιότερων τάξεων. Οι αγώνε μεταξύ των δυνάμεων αυτών στην πραγματικότητα αποτελούν την ουσία τη Ιστορία. Οπότε, ναι, η Ιστορία είναι μια κατασκευή από τα πάνω δυστυχώ. Και εμεί προσπαθούμε να φτιάξουμε την Ιστορία μα στον από τα κάτω. Ζούμε σε μια εποχή που το επίπεδο άσκηση εξουσία και επιρροή πάνω στου άλλου έχει δημιουργήσει μια σοβαρή έκπτωση τη κριτική ικανότητα του ανθρώπου να σκεφτεί έξω από το κουτί τη κυρίαρχη λογική. Η εξουσία έχει αναχθεί σε φυσικό και καθολικό φαινόμενο του ανθρώπινου πολιτισμού και το διακύδευμα πλέον είναι η εναλλαγή της κατοχής της, της, κατοχής της και όχι η κατάργησή τη. Σημερινή κατάσταση αλλά το με πρόσχημα τη δημοκρατική ομαλότητα, την έξοδο από την κρίση, τον πόλεμο ανάντια στην τρομοκρατία ή το μεταναστευτικό, οι εξουσία θέτουν κανόνες και περιορισμούς για τους άλλους που όμως δεν ισχύουν για τον εαυτό τους. Ο κόσμο μοιάζει να είναι αναγκελικά πλασμένο προ όφελο αδικία και των φορέων που επιβάλλουν την ανισότητα. Ο πολιτισμό επιφυλάσσει την ανώτατη θέση τη κοινωνική ιεραρχία, όποιον διαφυλάσσει ή ερμηνεύει μόνο με αυτόν τον τρόπο το νόημα των πραγμάτων. Ζούμε στην εποχή του άλλου που δεν υπάρχει, ή πιο ορθά στην εποχή του άλλου που δεν πρέπει να υπάρχει. Ο ερώτημα λοιπόν που τίθεται φυσικά στο σημείο αυτό είναι το εξή: Ποιο έχει το δικαίωμα να ορίζει τι είναι ψέμα και τι αλήθεια. Θα φτάσει κανείς να παραδεχτεί ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ένα ψέμα. Θα πρέπει επίσης να παραδεχτεί ότι υπάρχει μια πραγματικότητα, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από αυτούς. Συχνά αυτό είναι και το επίδικο της ιστορίας. Αυτή η ενιολόγηση της πραγματικότητας αποσυνδέει το ερώτημα αν μια συγκεκριμένη εκδοχή του κόσμου εκφράζει ή όχι την αλήθεια. Σύμφωνα με αυτή την ενοιολόγηση, ανεξάρτητα του αν είναι αλήθεια ή όχι, ένα σώμα γνώση ή μια συγκεκριμένη εκδοχή του κόσμου γίνεται ιδεολογική ω χειρισμό. Και συχνά η ιστορία είναι ιδεολογικό χειρισμό. Στο βαθμό που εξυπηρετεί στην, την αναπαραγωγή τη κυριαρχία μια κοινωνική ομάδα. Έτσι λοιπόν, δεν είναι οι ίδιε οι αντιλήψει, οι υπεπιθύσει που είναι ιδεολογικέ, αλλά οι συγκεκριμένε κοινωνικέ του χρήσει. Για να επιτευχθούν αυτέ, χρειάζεται να δημιουργηθεί ή καλύτερα να κατασκευαστεί μια επιστημολογία. Που να αποδεικνύει και να στηρίζει του ισχυρισμού τη ένωμη τάξη. Και αυτό γίνεται γιατί ο ιδεολογικό χειρισμό κάνει τον κόσμο να είναι χωρισμένο σε έθνη και να μοιάζει απόλυτα φυσικό. Σαν να μην μπορούσε να υπάρξει ένα κόσμο δίχω έθνη. Σαν να τίθεται μια ερώτηση που μοιάζει να έχει απαντηθεί εκ των προτέρων αρνητικά. Σε έναν κόσμο μαζικά και θεσμικά χειραγωγούμενο, η εξουσία και οι φορεί τη καλλιέριξαν την καταναλωτική αντίληψη ότι οι άνθρωποι, ο καθένα ατομικά, είναι η συγγραφή τη εμπειρία του όπω και τη ιστορία θεωρητικά. Η αντίληψη αυτή συνδέεται με μια υποκειμενική αίσθηση ότι είμαστε αυτοκαθοριζόμενα υποκείμενα με σκοπού, στόχου και, προ... και προθέσει. Δυστυχώ όμω ένα κόσμο ελευθερία, ο, ανα... ο αναρχισμό, καταγγέλει τη θέση αυτή, δυστυχώ για αυτού, ευτυχώ για μα, ως ψευδή, χωρί ωστόσο να αρνείται το γεγονό ότι ο άνθρωπο ω υποκείμενο έχει την ικανότητα κριτικού αναστοχασμού. Έτσι λοιπόν στην ιστορία των από τα πάνω εμεί βάζουμε την ιστορία των από τα κάτω. Και τώρα μου δίνεις καλή πάσα. Ε, δηλαδή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ανθρωπολογία είναι ατομοκεντρική. <χι> <χι> Κοίταξα, <δες. χι> στην καρδιά των κοινωνικών επιστημών και ειδικά των δυτικών κοινωνικών επιστημών βρίσκεται συχνά η παραδοχή ότι το άτομο είναι μια δεδομένη οντότητα πάνω στην οποία δομείται η κοινωνία ως δευτερευγενές φαινόμενο. Αυτό το, προ... το προωθούν και το αναλύουν περισσότερο οι κοινωνιολόγοι. Το όλο επιχείρημα λοιπόν αρκετών ανθρωπιστικών μελετών, που συνίσταται στην εξήγηση και την πρόβλεψη τη ανθρώπινη εμπειρία και συμπεριφορά, βασίζεται λοιπόν σε λάθος αρχές, κατά τη γνώμη μα, διότι δομείται πάνω στον ατομικισμό. Η γνωστή ρήση τη Μάργαρετ Θάτσερ ότι δεν υπάρχουν κοινωνίες παρά μόνο άτομα, αντανακλά αυτόν τον βάρβαρο ιδεολογικό χειρισμό που βγαίνει την, πλα... την πλάστηγα υπέρ τη φυσικοποίηση τη ανισότητα, αναγάγοντά την σε οικουμενική συνθήκη. Η κυρίαρχη επιστημολογία που στηρίζεται στη Δυτική Σκέψη εδώ και χιλιάδε χρόνια, από την εποχή τη Αρχαία Ελλάδα, έχει θεμελιωθεί πάνω στη λογική αντιθετικών διπόλων, όπω άτομο-κοινωνία, κράτο-κοινότητα, χάος, πνεύμα-σώμα, προκαθορισμό, ελευθερία, υγεία-αρώστια, λογικη συνέστημα. Συνήθω, μάλιστα, το πρώτο συνθετικό αυτών των δίπολων πρημοδοτείται από τη Δυτική Σκέψη σε βάρα του αντιθετικού του. Η κυρίαρχη αφηγίζει ισχυρίζεται ότι η ανθρωπότητα έχει διανύσει τα στάδια. Αγριότητα, βαρβαρότητα, πολιτισμός. Το στάδιο του πολιτισμού βρίσκεται στη Δύση. Στη βαρβαρότητα ανήκουν οι παλαιότερες αυτοκρατορίες και οι μεγάλοι κοινωνικοί σχηματισμοί της Ασίας, ενώ οι απλές κοινωνίε και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι ανήκουν στην αγριότητα. Το σχήμα αυτό διατυπώθηκε από τον 18ο αιώνα από τον Σκοτσέζο Ιστορικό Άνταμ Φέργκινσον και καθιερώθηκε επειδή εξυπηρετούσε και συνεχίζει να εξυπηρετεί τον ηγεμονικό ρόλο τη Δύση. Κάθε κουλτούρα, όπως μας δείχνει από την καθεστοδική ανθρωπολογία... πιστεύω ότι είναι ανώτερη και ότι οι άλλες είναι βάρβαρες. Ας το δούμε στη σημερινή εποχή. Η παρομοίωση ότι το Ισραήλ αποτελεί το δυτικό ανάγχο στη τη βαρβαρότητα του Αραβικού κόσμου... είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Το Ισλάμ έχει τα χίλια του προβλήματα... αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τη συμμετοχή του στο, στον πολιτισμό. Όπω δεν πρέπει να μην ξεχνάμε και τη β του πολιτισμένου κόσμου της δύση. Όπως εκφράστηκε σε αγορήγινες πληθυσμούς... είτε στην Αυστραλία, είτε στην ε, Νότια Αμερική... είτε οπουδήποτε θέλαν να περάσουν την ατζέντα και του πολιτισμού τους... και της οικονομίας τους και της θρησκείας τους. Ε, τώρα, αυτό... Ναι, ε, καταρχάς ναι, είναι να δούμε και πώ ε, συντίθεται κάθε φορά αυτό το πολιτισμένο ενάντια του βάρβαρου. Δηλαδή σήμερα ας πούμε, το Ισραήλ, άμα δείτε ας πούμε, πώς ε, γενικότερα να δούμε προς προβάλλει τον εαυτό του, ας πούμε, βλέπουμε ότι εμείς με τα ΛΟΑΤ και άτομα τα στηρίζουμε και τάξτε οι βάρβαροι τους κάνουν. Ας Έχουν προσθέσει αυτό παλιότητα, Τώρα ναι, δεν, δεν υπήρχε αυτό, το αυτό γιατί το, το... το Ισραήλ παίζει στο pink washing. Και το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει ε, ένα LGBTQ-friendly περιβάλλον, αλλά είναι στην ουσία ένα άλοθη για όλη την καταπίεση που επιβάλλει σε άλλου πληθυσμού. Ότι είναι άλοθη. Αυτό ακριβώ είναι. είναι. Όλα αυτά είναι άλοθη. Όλα αυτά είναι άλοθη. Δηλαδή, α πούμε το εξή. Λέμε, α πούμε, για παράδειγμα, του Ισλαμιστέ που είναι βαρβαροί με την μπουρκα. Mm. Αλλά, αν δούμε του γνήσιου Ορθόδοξου Χριστιανού ή γενικά τώρα την χριστιανική αντίληψη, και εκείνοι θα έπρεπε να φοράνε μαντήλη, ε, μαντήλα. Και ε, οι παλαιομολογίτες, για παράδειγμα, που είναι οι γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί, θεωρούν ότι οι γυναίκε δεν πρέπει να έχουν φούστα, η οποία να φαίνεται το αστραγαλό του. Mm -hmm. ε, αν δείτε, το, το, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί ε, οι χριστιανοί το θεωρούν ακολασία, ενώ οι Ισλαμισσάς το θεωρούν την, ε, χαράμ. Δηλαδή και αυτό ακόλαστος, πούμε. Είναι δύο εκδοχέ. Το πιο προοδευτικό και πιο είναι... Άμα μπούμε σαν βραμικέ θρησκείες τώρα, ναι, άστο. Αλλά γιατί, καταρχάς, πάμε στην εβραϊκή θρησκεία, δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε εδώ πέρα ε, τέτοιοι φανατικού και δεν έχουμε εδώ τίγκαν ορθολογισμό και δεν έχουμε στερεότυπα και ε, ε, καταστάσεις ολοκληρωτικές, αν είναι δυνατόν. Καλά, ορθολογικό μπορεί και το προοδευτικό να είναι. Ναι. Η μεγιστοποίηση ε. τη κατανάλωση για παράδειγμα σκή, που βλέπουμε ότι. απόλυτα. Στο φαγητό, α πούμε, για παράδειγμα, mm. όπου έχουμε κάτι υπερμεγέθη πιάτα τα οποία δεν μπορεί να ναι, φας ναι, ναι. Και βγάζουν ριλ, για παράδειγμα, το οποίο ξέρω εγώ, είναι να φά ε, ένα κιλό βοδινό, ας πούμε, με πατάτε, Μια πράγμα. Το οποίο ε, διατρολογικά δηλαδή είναι ότι χειρότερο. Είναι μια βόμβα. Πόσο μάλλον από αυτό που θα, θα καταναλωθεί ή δεν μπορεί να καταναλωθεί όλο και θα, θα πεταχτεί. Πόσο αυτό είναι ορθολογικό. Τη στιγμή που αγωνιζόμαστε για έναν πλανήτη ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τα χείρια μίλια οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Και άλλα πολλά. Ναι. Και άλλα πολλά, ναι. Έ, δεν, είναι, δεν είναι μόνο το ανορθολογικό. Θέλω να πω ότι ναι, ναι. Ναι, το βάλα σε σύνθεση μαζί με άλλα. Εγώ ρωτάω όμως, άρα ισχύει το αναρχικό επιχείρημα περί ελευθερίας. Για ξένα για τους αναρχικούς ισχύει. Πιστεύω ότι για κάθε άνθρωπο που θα μπορούσε να, να δει ε, την βασική ε, αντίληψη και πηγή αυτού του επιχειρηματος. Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Μπρέαν και Αναρχική αντίσταση σε κάθε μορφής κατασταλτική αρχή. Ακριβώ επειδή έχουν μια ρεαλιστική και καθόλου ρομαντική θεώρηση τη ανθρώπινη φύση. Εδώ, α πούμε, ο μεταναρχισμό και γενικά η μεταναρχική ε, αναρχική κάνουν λάθο. Δεν, ε, δεν θεωρεί αναρχισμός, ούτε ανθρωπολόγοι, όπως ο κλασικό αναρχισμό, ούτε οι ανθρωπολόγοι όπω ο Χάουρντ Μπράγκλι, ότι ο άνθρωπο είναι καλό εκφύσεω. Έτσι. Ε, και ο μόλι επικαλούμενος, τον Πολ Γκουρντμάν περθεματίζει ότι το θέμα δεν είναι οι άνθρωποι είναι αρκετά καλοί για έναν τύπο κοινωνία, θέμα είναι να αναπτυχθούν εκείνη οι θεσμοί που είναι πιο ικανοί να εμπεδώσουν τις δυνατότητες για πληροφόρηση, κοινωνικότητα, χάρη και ελευθερία. Ο άνθρωπος είναι το μόνο όν που παρεμβαίνει στην εξέλιξη της ζωής του πλανήτη και αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή όλου του οικοσυστήματος. Αυτό που γίνεται στο Ιράν και το ενδεχόμενο μια πειρνικής έκθεση δεν πειράζει μόνο την περιοχή, πειράζει όλο τον πλανήτη. Uh, σύμφωνα με την κατεστημένη άποψη, η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό από την τάση και τη ροπή των ατόμων να ταυτοποιούνται και να φωσιώνονται σε μια κοινωνική ομάδα, σε μια θρησκεία, μια ιδεολογία ή ένα έθνο και να θεωρούν όλε τι άλλε ομάδε και έθνου σαν εχθρού. Έτσι, οι διαφορέ μέσα στο ανθρώπινο είδο είναι πιο ζωτικέ από τι ομοιότητε και πιο σημαντικέ από τι διαφορέ με άλλα είδη. Αποτέλεσμα αυτή τη τρομερή μοναδικότητα του ανθρώπου είναι η πόλεμη ανάμεσα στο ανθρώπινο είδο και η πλήρης έλλειψη αισθήματος ενότητας του είδους αυτού, δηλαδή του δικού μας, με συνέπεια την έλλειψη παγκόσμιας θέλησης για να προχωρήσουμε σε κάτι καλύτερο, σε κάτι συμβιωτικότερο. Οι αναρχικοί λοιπόν θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει καταξοχήν στι αξουσιαστικές κοινωνίες, όπου οι θεσμοί διαχωρίζονται από τους ανθρώπους, δημιουργώντας τεχνητές σχέσεις ελέγχου, επιτήρησης και ανάφησης όπως το κράτος. Για τον Χάραν Μπάρκλη, ένα από τα συχνότερα θέματα αναφορικά με τους εκλαϊκευμένους ισχυρισμού είναι ότι αποτελούν υπεραπλούστευση και παραπίση της αλήθειας. Με στόχο να επιτύχουν μια ενοποιητική και συνεκτική κοινωνική σχέση... τις περισσότερες φορές συγχωνεύονται συνειδητά διαφορετικές καταστάσεις και έννοιες κάτω από ένα ιδεολόγημα... το οποίο προβάλλεται εκ νέου ως μια γενικευμένη καθολική αλήθεια... Συνεπώ, υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστούν εκ νέου και να επαναπροβληθούν γενικευμένα και μια μορφή αληθουφανή ειλικρίνεια στι θεσμικέ και όχι μόνο ομάδε ειδικού ενδιαφέροντο. Ε, κάποια πράγματα. Σαντί έτσι, μπορούμε να προσδιορίσουμε το κράτο, τα πολιτικά κόμματα, την εκκλησία, το εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά το στρατό. Είναι λοιπόν προ το συμφέρον των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων το γεγονό ότι κάποιοι λόγοι σφραγίζονται με τη στάμπα τη αλήθεια και κάποιοι όχι. Για παράδειγμα, εφόσον οι άντρε ακόμα και σήμερα βρίσκονται στην ουσία σε θέση ισχύω απέναντι στι γυναίκε, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο κυρίαρχο λόγο για την γυναικεία ταυτότητα ακόμα και σήμερα υπηρετεί αυτή την κοινωνική ανισότητα και δαιωνίζει την πατριαρχία ω φυσιολογι... φυσιολογικό ανθρωπολογικό γεγονό. Κάτι που δεν ισχύει. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην οικονομία. Η κυρίαρχη αφήγηση για την επιβίωση του ισχυρότερου λειτουργεί νομιμοποιητικά ω προ τι οικονομικέ δραστηριότητε τη κυρίαρχη και τη μεσαίας τάξη, ερμηνεύοντας τον καπιταλισμό ως ένα αρχεγόνο μηχανισμό που ισχύει από καταβολής κόσμου. Άρα ε, το επιχείρημα προς την, ε, για την ελευθερία για τους αναρχικούς είναι στο πώς θα δομήσουμε κοινωνίες οι οποίες θα μεγιστοποιήσουμε την ελευθερία. Και ναι Φυσικά, η πεποίθησή μας και εγώ σαν αρχικό αυτό πιστεύω ότι ισχύει ελευθερία. Μπορούμε να ζήσουμε ελεύθερα. Θα το δούμε. <laughs> <laughs> Θα το δούμε. Ε, Δεν γίνεται να μην σε ερωτήσω κι αυτό. Ήθελα να πάμε σε τελευταίο μουσικό διάλειμμα. Αλλά πριν νομίζω για να αφήσω μόνο άλλε δύο ερωτήσεις για το τέλος ας το πάμε. Ε, δηλαδή, πάμε προ μία χειραφετική επιστήμη. Για ξαντήσω, είναι ένας μεγάλος αγώνας. Ο Μπάρκλεϊ, ο Κρέμπερ, ο Μόρι, ο Chomsky mm. και διάφοροι άλλοι. Θα αναφερθώ μόνο στους αναρκικούς, αλλά υπάρχουν και άλλοι που, οφείλουν, που είναι από τη ρηζουπαστική πλευρά του φεμινισμού, ακόμα και του Μάρκσισμού, δεν θέλω να είμαι άδικος προς αυτό. Ε, αγωνίζονται για αυτό. Ε, Πιστεύω ότι για το θέμα μα είναι σημαντικό για την ανθρωπολογία αλλά και την επιστήμη γενικότερα να χειραφετηθεί τόσο από τα φυσφικτικά δεσμά του εθνικού φαντασιακού, όσο κάποτε από τι επιδιώξει πολιτική εξουσία. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναρχισμό μπορεί να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι οι έννοιε αναρχισμό και αναρχία δεν εκλαμβάνονται συχνά ω ενιαίε, αλλά μην έχουν μια κοινή και αδιαχώριστη μορφή και περιεχόμενο, αλλοιώνοντα έτσι τη γενικότερη θεώρηση και του. Η αναρχία ω κατάσταση είναι ο τρόπο ζωή και δράση στη βάση τη κοινωτική διαβίωση, με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών ελευθερία και συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Ο αναρχισμό ω πολιτική θεωρία είναι ο πυλώνας που απορρίπτει κάθε μορφή διακυβέρνηση, υιοθετώντα μια κοινωνία βασισμένη στην εθελοντική και ελεύθερη συνεργασία ατόμων και ομάδων. Αποτελεί δε κατά βάση το οργανωτικό μέσο για την πραγμάτευση της αναρχία. Συνεπώ, αν η αναρχία είναι σκοπό, ο, ο αναρχισμό είναι το μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Με βάση τα παραπάνω είναι εμφάνιστο ο Αναρχισμός από ένα σύνολο πολιτικών ιδεών και ο όρος Αναρχία συνδέεται και χρησιμοποιείται θετικά προς αυτόν για να εκφράσει τη δυνατότητα οργάνωση μιας κοινωνίας χωρίς εξουσία. Έτσι λοιπόν μια χειραφετική επιστήμη παίρνοντας τα χαρακτηριστικά του, του Αναρχισμού θα μπορούσε να χειραφτήσει και τους ανθρώπους γιατί θα επέλεγε την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη εναντίον του ανταγωνισμού ή του κέρδου. Θα προσπαθούσε να ενοποιήσει τους ανθρώπους καταργώντας τα σύνορα και τους διαχωρισμούς και να προωθήσει ένα γενικότερο ε, τοπικό ε, παγκόσμιο ε, σχέδιο ε, με προσπάθειας βελτιστοποίησης της ζωής και των συνθηκών των ανθρώπων με άξονα την ελευθερία. Βεβαίως αυτό σήμερα σήμερα μέρες μας φαντάζει πάρα πολύ μακρινό... έως και απλησίαστο. Ε, αλλά ναι, χειραφετική επιστήμη μπορεί να υπάρχει. Και μπορεί να υπάρχει και στον αγώνα αυτό που λέμε counter counterculture της αντικουλτούρας... της αντεπιστήμης με την έννοια ότι αγωνιζόμαστε ιδεολογικά. Όπως οι αυτοί προβάλλουν την εξουσία, έτσι εμείς προβάλλουμε την αντιεξουσία. Όπως αυτοί προβάλλουν την, τα κέρδη, εμείς προβάλλουμε άρες συνθήκες... Το τι θα γίνει η επιστήμη είναι από την εκβασή τη. Μέχρι στιγμή, τις περισσότερες φορές, είναι περισσότερο χειραγωγική, γιατί αποτελεί ιδεολογικό χειρισμό, ε, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια χειραφετική επιστήμη χωρίς να σημαίνει ότι θα καθαγιάσουμε την επιστήμη ή ότι η επιστήμη είναι πανάκια. Όσο και αν έχουμε αυτή τη διαφορετική πεποίθηση ότι με την επιστήμη μπορεί ο κόσμος να mm. βελτιστοποιηθεί, το είδαμε αυτό και πριν με την πρόοδο, με την πρόοδο έτσι, ε, mm. είναι ανάλογα για ποιον δουλεύει η επιστήμη. Αν δουλεύει για το κράτος και τη διαχωρισμένη εξουσία, ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματά της. Τα βλέπουμε καθημερινά. Αν θα δουλέψει και του ανθρώπου και τι κοινωνίες τους, η κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Και εδώ βλέπουμε και ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί όπως πες πριν, ε, τι προβάλλεται. Και προβάλετε η λέξη αναρχία ως κάτι το οποίο είναι κακό για τον άνθρωπο. Εδώ μιλάμε για ένα πόλεμο, όπως έχουμε ξαναπεί, νοηματοδότηση των λέξεων, στον οποίο υπολοιπόμαστε κάπως, θα έλεγα, ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε ένα... Ισχυρό ή να έχουμε τα δικά μα μέσα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτέ τι έννοιε, γιατί είναι ένα πόλεμο για τη νοηματοδότηση των λέξεων. Όταν ο άλλος σου λέει ότι η αναρχία είναι αυτό και αυτό, και ποιοι είναι αναρχικοί, αυτοί πετάν μολότοφ. Διαβά... Διαβάζοντα ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πολύ μικρό, Τι αστικέ επιδράσει του αναρχισμού του Λίτζι Φαρμπή, νομίζω να Φαμπρι, συγγνώμη, το είχα διαβάσει μικρό, και μου είχαν τρομερή εντύπωση, γιατί από τότε είχα. Είχε κάνει και με ένα switch Φίλος τη Μαλατέστα ήταν Λέγε ωραία πράγματα όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε καταστάσεις Και έλεγα όπα να τα παιδιά τέξει, Τα σπάμε τα καίμε α, Υπάρχει και κάτι από πίσω Δεν υπάρχει μόνο μια είναι όλα σάπια Να τα βάλουμε φωτιά εδώ θέλουμε να κάνουμε πράγματα ο για τον άλλον. Πράγματα χωρίς να καταπιέζει ο ένας τον άλλον. Είναι, ήταν πολύ πιο ρομαντικό αυτό από τους τσελεμεντέδες και φτιάξε μια βόμβα και όλο αυτό. Ε, άρα νομίζω ότι όσο προβάλλουν οι άλλοι την αναρχία και τον αναρχισμό ως πράγματα τα οποία είναι κακό για την ανθρωπότητα, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να νοηματοδοτούμε αυτές τις λέξεις και να λέμε τι ισχύει και τι είναι αυτό και τι μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Μόνο και μόνο κατανοώντας τι είναι αυτό χωρίς να πούμε στον άλλον γίνεται όλα η να κάνουμε επανάσταση το θέμα είναι να κατανοήσεις ότι υπάρχουν προτάσεις για να ζήσουμε ε, από οριζόντια να ζήσουμε αρχικά καλύτερα, να ζήσουμε, <laughs> το <laughs> κρατήσω εδώ ξέρεις καμιά φορά σκέφτομαι ότι η αναρχική είναι η αγορήγινηση τη πολιτική. <laughs> αυτό που λέμε φαντάζει τόσο οικείο και τόσο ξένο τόσο σύγχρονο αλλά και τόσο παλιό Τόσο δυνατό, αλλά και τόσο αδύνατο. Όμω, παρόλα αυτά, συνεχίζουμε με τα λάθη μα, προσπάθειές προσπάθειέ μα, σαν του Αυστραλού, οι ή οι άλλε φυλέ, το οι, οι οποίε ε, αρνούνται τα ρούχα του δυτικού πολιτισμού, αρνούνται να φορέσουν παπούτσια, αρνούνται να μπουν μέσα στην ε, λογική ε, τη ανάθεση και τη κυριαρχία που του ζητάει ο σύγχρονο, προοδευτικό, ουσιαστικό κόσμο. Ε, Βεβαίω, αυτό πρέπει να να το καταλάβουμε, να το επανασυνδέσουμε με την κοινωνικότητα... που καμιά φορά ξεφεύγει μέσα στην αναφορικότητά μας... και γίνεται ένας πρωτογωνισμός ή κάτι εντελώς... Ε, μέχρι και άγριανθρωπισμού μπορούμε φαινομενικά να φανεί. Όμως παρ' όλα αυτά, αν δούμε αυτό που προβάλλει ο ανακτισμός... ως ε, θεωρία, έτσι, δεν είναι η κατι εντελως μεχρι και του παρόλα αυτα αν δουμε αλλά είναι η φυση του ανθρωπου αλλα στιγμή... Που μέσα από τι συνθήκε τη αυτοργάνωση και αυτοκυβέρνηση τη ίδια τη κοινωνία, πόσο θα μπορέσει να φτάσει στη συντροφικότητα και στην αγάπη και στην ηθική αυτού του πράγματος να την επιτελέσει, σε σχέση με μια ανηθικότητα που είναι το, το, το κεφάλαιο, είναι η οικονομία, είναι η εξουσία, είναι, είναι η κυριαρχία. Κοίτα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν πάθη. Είμαστε άνθρωποι. Ο, ό, ό, όλες οι λέξεις που ανέφερες Ήτανε γεμάτε συμβολισμό και πολλαπλαίσιμα ναι, Και τις νοηματοδότηση με Πολύ συγκεκριμένο τρόπο ναι. Και κάτι πολύ σημαντικό που είπες Είναι ο διαχωρισμένος θεσμός Από τον άνθρωπο Ο διαχωρισμός του θεσμού από τον άνθρωπο Αυτό είναι για μένα critical Πολύ Για μια εντελώς άλλη κοινωνία Τη στιγμή που ο θεσμός είναι διαχωρισμένος Όπως και η, η βία Η εξουσία που λέμε ε, μιλάμε πλέον για άλλη κοινωνία. Έτσι, αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Το να είσαι εσύ ο ίδιος φορέας, μέλος, έτσι, οργανικό στοιχείο του θεσμού είναι τεράστιο θέμα. Ενώ τώρα ο θεσμός είναι κάτι ξένο, κάτι άλλο από ένα που έρχεται να ορίσει τη ζωή σου. Είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι σαν να είσαι σε ένα δωμάτιο και ξάφυγε, να γίνονται διάφορα πράγματα. Θεάβει ένα στιγμή να σου γυρνάει και να σου λέει εξουσία. Είσαι και εσύ εδώ. Ναι. Συνήθως αυτό πολλές φορές είναι η Δημοκρατία. Γιατί αυτό είναι το, το κομμάτι της αρχής με την, με το, την απάντηση στο αντιθετικό της που είναι η Αναρχία. Στην Αναρχία δεν θα σε αγνοούσαν. Θα σου ε, ε, ζητούσαν να συμμετάσχεις. Όχι εφόσον είσαι μέσα εδώ σε αυτό το δωμάτιο, πρέπει να μιλήσεις, πρέπει να συμμετάσχεις. Όχι σαν επιβολή, αλλά ότι... Είναι η βασική συνθήκη για να μπορέσει να γίνει... Να λειτουργήσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι. να την παρουσιάζουμε σε την απόλυτη ανασφάλεια. Πήχη. Χάος, ζούγλα, νόμους της φύσης. Απόλυτη ανασφάλεια, ε... τρόμος. Ναι. Για τον εαυτό τους μιλάνε πάντως. Ναι, ναι. ναι. <laughs> Έτσι. Δηλαδή, ο Μπάρκλι <laughs> σε ένα άλλο... Ε, σε ένα, σε ένα, στο, στο βιβλίο έχουμε ένα ακόμα κειμενό του εκτό του βιβλίου που είναι από την κουλτούρα και αναρχισμός, που είναι αντί επιλόγου, που λέγεται. Ε, Φιλή, κράτο και η παγίδα του πατριωτισμού. <Συ> αυτό μπορεί να το βρείτε, το έχουμε βάλει και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ούτε Θεό, Τα φέντε. Που λέει πολύ συγκεκριμένα το εξή: Ότι δεν υπάρχει καλύτερο θεσμό για να κάνει πόλεμο, για να εξασκήσει τη βαρβαρότητα από το να έχει κράτο και να έχει εξουσία. Και αυτό το δείχνει, το βλέπουμε στην ιστορία. Άρα ισχύει η επικαιρότητα του αναρχισμού. Κοίταξε το να υποστηρίξει κανείς ότι ο αναρχισμός πέθανε επειδή από καιρό έπαψε να είναι μαζικό κίνημα, σημαίνει ότι απλά ότι χάνει την ουσία. Ειδικά σήμερα μέσω μιας ακόμα καπιταλιστικής κρίσης, σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα πιο πολύπλοκος, πιο διαπλεκόμενος, πιο σύνθετος και πιο κατακριματισμένος. Ενάντια στη νέα παλινόρθωση τη εξουσία, ο αρχισμό λόγω τη σύνδεσή του με αξίε όπω η συμμετοχή, η αυτοργάνωση, η αποκέντρωση, ο κοινοτισμό, η αποανάπτυξη α, και ο κολεκτιβισμό, μπορεί να είναι καλύτερα εξοπλισμένο ιδεολογικά σε σχέση με άλλε εντό εισαγωγικών μαζικέ ή τρέντι πολιτικέ πεπιθήσει, προκειμένου να ανταποκριθεί στι προκλήσει τη σημερινή εποχή και τη μετανατολικότητα και του μεταθροπισμού, πιστεύω. Φυσικά αυτό από του δεν αρκεί. Πρέπει να ενισχύσει ακόμα το πλουστάσιό του στην προσπάθειά του να αποδομήσει το λόγο τη εξουσία που ενυπάρχει παντού σύμφωνα με το Φουκό και να ριζοσπαστικοποιήσει του ανθρώπου ώστε να σκεφτούν διαφορετικά έξω από τα καταστημένα στεγανά με στόχο τη χειραφέτηση. Ο Καρλ Μάρκ στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι κατέχει την αλήθεια, προσδιορίσε τι ιδέε του ω επιστημονικέ. Κάτι το οποίο δανείστηκε στην ουσία και έκλεψε από τον Πρντώνο. Πρντώνο πρώτα μίλησε για ναι. επιστημονικό σοσιαλισμό. Ο κλασικό αναρχισμό. Αν και μπορούσε να ισχυριστεί το ίδιο, δεν το έπραξε. Ότι σε αντίθεση με τι υπόλοιπε ιδεολογίε, δεν ζητά ούτε αποτελεί εκδήλωση εξουσία. Είναι ξεκάθαρο. Θέλει όχι μόνο να την, κατα... να την ανατρέψει, αλλά να την καταργήσει και να την καταστρέψει. Άρα η επικαιρότητα του αναρχισμού θα συνεχίσει να υπάρχει όσο υπάρχει εξουσία. Δεν θα τελειώσει. Γιατί όσο αυτή θα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Θα υπάρχει μια δημιουργική δυνατότητα που έρχεται ω παλαιότερη υποσυνείδη τη φύση του ανθρώπου και των κοινωντήτων του να συνεχίσει τη ρωτή προς την αλληλοβοήθεια θέλω να πιστεύω. Είναι αυτό που πριν περάσει η κρατική η γενικότερα η χριστιανική δυσκευτική ηθική τα παιδιά δεν σκέφταται το ένα το άλλο είναι, τι δουλειά κάνει ο πατέρας του, είναι παιδάκι παίζουμε. Και συνήθω οι άνθρωποι το βλέπουμε και στι φυσικές καταστροφές. Συνενώνονται, αλληλοφροντίζονται και επιβιώνουν. Και επιβιώνουν πολλέ φορέ πολύ καλύτερα πριν έρθει ο κρατικό μηχανισμό, που συνήθω, τι περισσότερε φορέ, απλά έρχεται να επιβεβαιώσει την καταστροφή. Οπότε, θέλω να πιστεύω και ότι αυτό είναι ένα μήνυμα πριν πρέπει να περάσουμε στου ανθρώπου. Ο στόχο μα δεν είναι να κάνουμε του άλλου. Ο στόχος μας είναι να τους κυραφετήσουμε. Δεν είναι να κάνουμε μία αναρχική επανάσταση για να γίνει. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα καθεστώς. Είμαστε αναρχικοί και πιστεύουμε στην ελευθερία. Τελεία. Έχουμε πολλά παραδείγματα, έχουμε πολλές προσπάθειες, πολλούς πειραματισμούς και προσπαθούμε... Να του εφαρμόσουμε και να δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Αυτό είναι και το επιστημονικό επίπεδο. Δηλαδή, είναι αυτό ας. που προσπάθεια, μελέτη, αποτέλεσμα. Άρα, θεωρητικά, θα ήθελα να πιστεύω ότι ο αρχισμό είναι μια πολιτική θεωρία η οποία δεν καταπίνει και δεν καταβροκθεί το άτομο. Αντίθετα, επειδή ζητάει την ένωση, την ελεύθερη Ένωση των ατόμων και των κοινοτήτων τους είναι που έχει πολύ μεγαλύτερες διαχρονικά αντιστάσεις για να μπορέσει ε, να χτυπήσει ε, και να αντισταθεί στην ηγεμονία που θέλουν τον το, το συγκεντρωτισμό αλλά και τον κατακαιρματισμό ε, μιας ανθρώπινης ενότητας. Πολύ σημαντικό ε, όλα αυτό το κομμάτι... Σίγουρα μπορούσαμε να, το... να είναι και ξεχωριστή εκπομπή αλλά νομίζω ότι δεν είναι απόλυτα και με τα προηγούμενα ε, τα οποία έχουν αναφερθεί και επειδή φτάνουμε προς το τέλος εγώ θα πρότεινα να πάμε να παίξουμε πολύ δύο κομμάτια από την Αμερικανική Ήπειρο uh -huh. πολύ γρήγορα και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε μία μια τελευταία, μια τελευταία ερώτηση και το κλείσιμό μας, εντάξει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε στο τραγούδι του... Του ΑΕΤΟΥ ε, και πάμε να ακούσουμε και λίγο από Ναβάχο τι έχουν να μα πούνε. Το But you cannot I <laughs> a Ni tha di da na σας ψάλαμε σε όλες γλώσεις, σε κάποιες από τις γλώσσες του κόσμου. Ε, ξεκινήσαμε από Παππού Νέα Γουινέα, από Αβορύγινες, πήγαμε στην Αφρική. Είχαμε εδώ πολλά παράπονα, το καταλαβαίνω. Παίξαμε ελάχιες μουσικές από αυτές, θα μπορούσαμε να παίξουμε. Εντάξει, ήταν ε, ε, βασι, το βασικό κομμάτι, ήταν η βιβλιοπαρουσίαση. Να μπορέσουμε, δηλαδή, να μα βοηθήσει ο Αργύρης να κάνουμε μια πολύ ωραία... Ε, Βόλτα μέσα στο βιβλίο η οποία να περιέχει και το νόημα του βιβλίου και όχι απλά να έχουμε έτσι δύο αποσπάσματα και να πούμε ότι okay, και γράψτε τώρα μια έκθεση Βγάλτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε ε, και για το τέλος επειδή έχει πάει 10 η ώρα και 10 και 10 μπαίνει η επόμενη εκπομπή το Sci-Vibes η τελευταία ερώτηση που θα κάνω και η οποία θα είναι και το κλείσιμο ουσιαστικά, είναι η ίδια η οποία έχει απαντηθεί, νομίζω και σε, ό, σε κάθε ερώτηση είχε ένα κομμάτι, παίρναμε ένα κομμάτι σε κάθε απάντηση που μας, που μας έδωσε ο Αργύρης και που συμπλήρωσε και ο Φάνης. Ε, τελικά μπορούμε χωρίς εξουσία. Ωραία, θέλω να πω εδώ, καταρχήν ότι έχω προσπαθήσει κάτι την κουβέντα μας να μην κάνω spoil, να μην αποκαλύψω τα περιεχόμενα του, του βιβλίου γιατί σε μια βιβλίο καλό θα είναι μετά πάρει ο αναγνώστης στο βιβλίο και να το διαβάσει τώρα, αν το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε έλλειψη Ελπίζουμε να επανατυπωθεί να το πούμε αυτό ότι Το δεν... παλεύουμε ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την εξουσία υπάρχει μια μετανεωτερική αφήγηση στις μέρες μας η οποία πλασάρεται σε αρέζος και η οποία επικαλείται τη μη κατάληψη, με την μη κατάληψη της εξουσία. Δυστυχώ, η ανθρώπινη ιστορία έχει δείξει ότι όπου υπάρχει εξουσία δεν υπάρχει ελευθερία. Για να δανειστώ το σύνθημα που είχαν οι Ρώσοι Αναρχικοί στην κηδεία του Κροπότκιν. Επομένω, δεν αρκεί η μη κατάληψη τη εξουσία, αλλά είναι απαραίτητη και η κατάργησή τη. Διότι τότε ο δρόμο για την ανθρώπινη χειραφέτηση παραμένει αναλοκληρώνοντα. Η ανθρωπολογία από τη μεριά τη συνηγορεί ότι η οργάνωση των ανθρώπων χωρί εξουσία όχι μόνο είναι δυνατή, αλλά αφού έχει υπάρξει στο παρελθόν μπορεί να συμβεί και στο μέλλον. Είμαστε σε μια εποχή που χρειάζεται να δομήσουμε εκ νέου μια επιστημολογία της χειραφέτησης η οποία δεν αρκεί να είναι κριτική, αναλλακτική ή γενικά και αόριστα αντιοξαστική. Πρέπει να είναι διακριτή, ειλικρινή και ξεκάθαρη ως προς τις επιδιώξει της. Και ο αναρχισμός είναι συνεπής σε αυτό. Ο Μπάρκλι για να κλείσω τη βουβέντα Μαξ θεωρεί ότι ακόμα και αν είναι αναρχαία φαντάζει ουτοπική η ακατόρθωτη, αυτό δεν σημαίνει ή. Η... Δεν πρέπει να νοηματοδοτείτε ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε για την, παραγ, για την πραγμάτωσή τη. Είναι σαν την ουτοπία. Θα την κυνηγάμε, θα μας φεύγει, θα την πλησιάζουμε και θα απομακρύνεται. Αλλά αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος, ο επίπονος δρόμος που να προχωρούμε μπροστά. Αλλιώς, να αναμβανιστώ και το Μπούπτζιν, δεν είναι πια ένα δίπολο που ήταν... Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα Είναι αναρχισμός ή βαρβαρότητα Και δυστυχώς Δεν έχουμε κάποια άλλη πολιτική θεωρία Εκτός από τον αναρχισμό Ή που να ξεπερνάει τον αναρχισμό πάνω στην και να ξεκάθαρει στην επιδίωξη τη. Πιστεύω ότι μπορούμε χωρίς, χωρίς την εξουσία Και μπορούμε να το επιτελέσουμε Εφόσον είμαστε ειλικρινείς Προς τους άλλους Γιατί θέλουμε να κάνουμε Θέλουμε να χειραφετηθούμε μαζί με τους υπόλοιπους και όχι να τους χειραφετήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε, Αργύρη. Ε, φάνη, κάτι τελευταίο. Όχι, νομίζω το τελευταίο που είπε τα λέει όλα. Να χειραφετηθούμε και όχι να χειραφετήσουμε. Αυτό τα λέει όλα. Άμα είχαμε χρόνο τώρα εγώ θα σου λέγα διάφορα ότι άσε τι δεν θα έχετε εσείς μια πεφωτισμένη ηγεσία εσείς καλά τα λέτε. Δεν έχετε κάποιον, εσείς είστε... Ποιος είναι ο αρχηγός σας, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. <laughs> <laughs> Πάντως δεν θα έρχονταν κάποιο εξωγήινος που ακούγεται αυτές τις μέρες... να σκάσει στο, στα γραφεία της, πολι... της αναρχικής πολιτικής ε, ομοσπονδίας... και να πει «So me, take me to your leader». <laughs> <laughs> Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, τα καταφέραμε. Ε, νομίζω καλύψαμε όλα αυτά που θέλαμε τουλάχιστον να πούμε σήμερα στον αέρα... Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αργύρη που ανταποκρίθηκε δεύτερη φορά σε κάλεσμα για θεματική εκπομπή ε, Ευχαριστώ πολύ τον Φάνη που ήρθε και βοήθησε και αυτός ακόμη μια φορά εδώ στον Παρία ε, Δεν είναι τυχαίο που βγήκατε και εσεί στην εκπομπή ε, παρία ακόμη μια φορά Να πούμε ότι φυσικά την εκπομπή θα την ακούσετε ε, εκεί που θα ανέβει Σε όλα τα ση... και τα πλάτη του διαδικτύου ε, και... Αυτά από του τουλάχιστον για αυτή τη βδομάδα. Ε, σε πολύ λίγη ώρα μπαίνει και το side vibes έτσι μετά τα πολλά που ακούσατε από μας ε, να ακούσετε και λίγο μουσική, ε, ψυχεδελική, σκοτεινή τρανς για να παρτάρετε. Παρασκευή βράδυ είναι, που ξέρετε, αύριο ο κόσμος μπορεί να μην υπάρχει, γελάμε εδώ. <laughs> Ο μόνος που δεν συμμετέχει στον πόλεμο ακόμα είναι ο Κιμ. Μην μπορείς να δώσουμε τον Νόμπελ της Δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε. το αξίζει και αυτό το ανθρώπου κάτι. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, τη συνέχεια. Γεια σας.